το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε σε επανάληψη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το έργο του Φιλί Περία «Οι χαρές της οικογένειας». Η ηχογράφηση έγινε το 1962

για την εκπομπή το Θέατρο της Κυριακής Στο Θέατρο της Κυριακής μεταδίδεται σήμερα το έργο του Φιλιππεριά οι χαρές της οικογένειας Στο ρόλο της κυρίας Τουρπάν η κυρία Κιβέλη Λαμβάνουν επίσης μέρος οι καλλιτέχνη με τη σειρά που θα Δέσπο Διαμαντίδου Νέλη Μαρσέλου Αλέκα Παΐζη

Νέλη Αγγελίδου, Μινάς Χριστίδης, Τίτος Βανδής, Κάκια Αναλυτή, Δημήτρης Νικολαΐδης, Γίτσα Βαλμά και Σταύρους Ξενίδης. Μετάφρασης και ραδιοφωνική διασκευή, Τίτσα Στυλιανέα. Μουσική Επιμέλεια, Αργυρός Μεταξά. Ρύθμισης ήχου, Στέφανο Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία, Μιχάλη Μπούχλη.

Καταλαβαίνει την παριστάνει. Όχι. Ε, μα λοιπόν, τι σου αρέσει. Αυτό είναι η τομή του σχεδίου. Αυτό είναι η προοπτική του σχεδίου. Και αυτά εδώ είναι τα σχέδια για τα πανιά. Α, ωραία, δεν είναι τρία διαφορετικά κόμματα. Μα κότερα. καθόλου. Όλα αυτά που βλέπει είναι ο Κορμοράν ο Τρίτο. Ένα περίφημο καΐκι που τα τρώει τα δέκα Μιλά κιόλα σε θαλάσσια όλη. Ω διάβολε, πήγα τρει φορέ στη Πού πήγε? Στην Σάρτουρβίλ.

Εκεί πρέπει να πα για να είδει το κότερο. Μα δεν ξέρει, δεν ξέρει τι κέφι έχω να τα προωθήσω. κατάλαβα, είναι το καινούριο σου παιχνιδάκι. Θα είναι, αν τα αγοράσω. Οι κόρε μου θα κατεβάσουν κάτι μούτρα, οι άντρε του έχουν μόνο κανό το μομπίλ. Θα φαίνονται φτωχαδάκια. Κοίτα με, σηκώθηκα επί για να με δει. Κοίτα μου, περπατάω. Πάνε οι ρευματισμοί μου. δίνει ζωή η ιδέα του κότερου. Α, τι χαρά, μαγια Να ξεκινά για περιπέτεια.

Να κάνεις κάλαστα στα νυχτά όπου σου αρέσει και μέσα στη θάλασσα με τρικημία. Και να μη φοβάσαι τους λιμαδόρου ούτε τους γείτονες που θα σούρχονται όποτε τους καπνίσει ή στην αρτέση στο μυντί. Χάντε μπαρκάρα με, τρεις καλεσμένοι καλοδιαλεγμένοι φίλοι και τα στη γέφυρα απ' τις άγκυρες.

Προσώ, ολοταχώς, σε ξέρω, σε ξέρω, λογάριαζες, ε, πως με αυτόν τον τρόπο θα μας κάνει υπέροχα ταξίδια με δικά σου έξοδα. Ε? Ε, αυτό είναι το σφάλμα σου. Αφού όταν σε προσκαλώ για κρουαζιέρα ή για να πάμε στο εξωτερικό, είσαι τόσο σκλάδα των προλήψεων που αρνιέσαι να σου πληρώσω τα έξοδα. Αποτέλεσμα, φεύγω μονάχι και πλήττω. Λοιπόν, τι μου χρειάζεται όλη περιουσία που έχω.

Πόσους φιλου φίλου έχω, Μονάχα πέντε, εσα Εσά, βέβαια, πρώτα-πρώτα που αγαπώ και μου το ανταποδίδετε. Και. Αλλά η λεπτότητά σα, σα δένει στην προκειμένη. Mm. Όσο για τι κόρε μου, είναι όλο αντίθετα. Άντε, άντε, μην ξεχνά πω είναι κόρε σου. Αχ, αν μπορούσα να το ξεχάσω. Προσπάθησα, μα δεν μπόρεσε. Και απροπώ. Μια και μίλησαμε για τι περιμένω. <Συλίου> <Συλίου>

Με ειδοποίησαν πω θα έρθουν ε, Όταν χτυπήσει το κουδούνι θα το σκάσω από εκεί Ε, και κι εσύ που είσαι τόσο καλό Τι σε αποφεύγεις Τι σε θέλουνε Αναρωτιεύει κι εγώ Βρήκανε πρόφεση για να έρθουν κάποια επέτειο. Ε, πάντως δεν είναι τα γενέθλια σου Έχουμε γεννηθεί τον ίδιο μήνα Ιούλιο Το ξέρω Τον ίδιο μήνα όχι όμως και τον ίδιο χρόνο Μα τι θες να πει, Δεν είμαστε σημα

ε, στην ίδια τάξη, δεν είμαστε. Ναι, αλλά εμένα με είχαν γράψει νωρίτερα. Είμαι μικρότερη. Κάνετε βαριέ. Έχουμε την ίδια ηλικία. Έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Ε, είναι υπολογίσιμο. Ε, φυσικά. Όταν ήμουνα δύο χρονών, είχα διπλάσια χρόνια από τα δικά σου. Έπειτα ε, όμω. με έφτασε. Αλήθεια, εδώ που φτάσαμε, εβδομήντα περασμένα. Α, όχι, όχι, παρακαλώ. Άλλοτε ναι. Μπορεί. <laughs> όχι, όμω σήμερα.

Αν είδαμε τους γονείς μας να παραδίνουν τα όπλα από τα 50, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα παρατήσουμε τα πάντα στα 75 μας. Η ηλικία καλή μου φαίνεται. Η ηλικία είναι μια συμβατικότητα που αλλάζει ανάλογα με τις εποχές και την πρόοδο της επιστήμης. Την εποχή του Λουδοβίκου 14ου παντρεύονταν οι γυναίκε μικρά κοριτσάκια γιατί είχαν λίγο καιρό μπροστά του

πεθαίναν κάθε μέρα για ψήνου πήδημα, Χειροί, χειρές, αυθονία. Τους έβλεπε να παντρεύονται έξι-επτά φορές. Δεν υπήρχε τότε διασγείο, υπήρχε όμως η θυμισιμό Σήμερα φτάνουμε στα 80 και μένουμε χωρίς καμιά προσπάθεια έκτακτα. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δόξα στους γιατρούς, χάρη στα θαύματα τη

Μα έκανα να κερδίζουμε 20 χρόνια περισσότερα. Γιατί, αυτό είναι μονάχα η αρχή. Αλήθεια, είδε στι Ηνωμένε Πολιτείε, είδε, όλε οι εφημερίδε το γράψαν. Για αυτή τη γυναίκα που στα 75 τη γέννησε. <σχ> <σχ> <σχ> Λέει ό,τι θέλεις.

Στην εποχή τη γιαγιά μα δεν γινόταν τέτοια πράγματα. Αχ, είμαι φεύγει πολύ γριά για να παρδευτώ ιδέε τόσο μοντέρνε. Μα ακριβώ επειδή είσαι πολύ γριά, έχει συμφέρον να τι παραδεχτεί. Έχει ακόμα καιρό. Εποφελεί σου. Αλλά μην αργεί. Το δυσάρεστο είναι πω για να τι καταλάβει ολοκληρωτικά και άμεσα ε, θα πρέπει να μείνει ισχύρα. Ε, Πώ? Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, σου μιλάω εκπείρα.

Από τότε που έμεινα χειραζό. Θα δει, περίμενα να πεθάνει ο άνδρα και θα νιώσει και εσύ τα ίδια. Oh, το καημένο μου το Felix. Έλα, μην κακομελετά. Είναι τόσο καλό και με περιμένει τώρα στο σπίτι μα, στην οδόν Περονέ. <laughs> είναι καλό, σε περιμένει στο σπίτι σα, στην οδόν Περονέ, αλλά είναι θνητό. Και καθώ οι γυναίκε ζούμε πιο πολύ από του άνδρε, θα πεθάνει πρώτο. Βάζω στοίχημα δέκα μένα.

Καθώ κιόλα είναι μεγαλύτερό μου πέντε χρόνια. Βλέπει, η θέση σου είναι πλέον εκτική. Αντέλα! Είναι αλήθεια πω οι γυναίκε ζουν πιο πολύ από του άντρε. Το λιγότερο δέκα χρόνια. Ω, δέκα χρόνια δεν είναι κι άσχημα. Κυρία Αντέλα, πάρε όλα αυτά τα σχέδια, δίπλωσέ τα και πάρ τα μέσα. Περιμένω τι κόρε μου και δεν θέλω να τα ειδούνε. Θα μου ζητήσουν εξηγήσει και δεν πάβουν να με κατασκοπεύουν. Τι έξοδα κάνω, πόσο. Υπερβάλλει. Εγώ?

Κάθε φορά που θέλω να κάνω μια σημαντική δαπάνη, εδώ και εκεί τρέχουν να πληροφορηθούν και βγάζουν κραυγές κινδύνου. Καλέ δε θυμάσαι, τι συμφεροντολόγες που φανήκανε στο θάνατο του πατέρα τους την ώρα της μοιρασιάς. Έ, έτσι γίνεται πάντα. Έ, και όταν πήγανε να βρουνε το συμβολογράφο της οικογένεια για να με πείσει να μην αγοράσω αυτή τη βίλα στη Τζαμάικα. δεν είναι βέβαια πολύ κοντά, συμφωνώ.

Αλλά με ένα αεροπλάνο δεν είναι τίποτα. Και έπειτα τι τους ένοιαζε. Τα δυο τους σπίτια είναι γεμάτα από λεφτά. Και δεν έχουν καμιά ανησυχία πω δεν θα με πυρώ νομίσουν. Φυσικά δεν το έχω και σκοπό να πεθάνω γρήγορα. Ε, κάποτε όμως θα πεθάνω. Βεβαίως ας κάνουν λίγη υπομονή. Ξέρεις τι συμβαίνει. Τους χτυπάω στα νεύρα.

Τα παιδιά λυσάνε να βλέπουνε τους γονείς, τους γέρους να ζουνε κοτσονάτοι, εύθυμοι, ελεύθεροι. Ε, είναι αλήθεια πως οι νέοι δεν βλέπουν με το ίδιο ευρύ πνεύμα τα πράγματα όταν πρόκειται για μα. Ε, πρέπει να το έχουμε υπόψη. Μα ίσα ίσα δεν πρέπει, δεν πρέπει να αφήσουμε τη νέα γενέα να μας βάλει στο περιθώριο. Ζούμε σε μια εποχή επαναστάσεων. Αν χρειαστεί θα σηκώσω εγώ της είμαι έτσι επαναστάσεω. Ενωθείτε κάτω

θα δικά σου τα παιδιά. Είναι καλά σου. Ε, δεν έχω παράπονα. Δεν βρίσκουν πώς. Παρατραβά στο σκηνί. Ε, όχι και τόσο. Δηλαδή εγώ δεν έχω και τίποτα άλλο από το σπίτι στο δούπερο ναι. Ε, αλλά θα το θέλανε για να τα αφήσουν το δικό τους στα εγγόνια μου. Να λοιπόν. πώ τα εκτοποιούνται όλα. Και εσύ με το Φελιξ. Πού θα πάτε να μείνετε κάτω από τη γέφυρα του Σικουάνα. Όχι. Στον Καλινιάνη. Αυτή είναι η δική του γνώμη. Στον Γκαλυνιάνη.

Σε αυτό εκεί μακριά το εξωτερικό σπιτάκι το απογορεύω. Και δεν είναι και τόσο άσχημα νομίζω του Γκαλινιάνη. Μπορεί. Αλλά δεν θα πάτε. Θα μείνετε στο σπίτι σας. Θα ζήσετε στο σπίτι που ζήσατε όλα τα χρόνια. Ο Φελίξ θα πεθάνει στο σπίτι σας.

Στην περόνε και μετά το θάνατο του Φελίξ ...και εσύ θα πεθάνει στην οδόν Περωνέ... ...στο σπίτι σου, εγώ θα είμαι εκεί να επιβλέψω. Ε, Καλώς σου. Πάντως παραδέχεσαι... πως το πρόβλημα της θέης για τους νέους είναι φοβέρο. Ναι, ναι, δεν λέω.

Ενώ εμεί γνωρίσαμε τα καλά χρόνια. La belle époque. Ω, oh, la belle époque τη Αχλαμάρε. Σε επαναλαμβάνω oh. έτσι ότι λένε. Μα, και τι ξέρουν αυτοί για τα καλά χρόνια. Παπαγαλίζουν αυτά που ήταν στον κινηματογράφο ή που διαβάσανε στα ρομάντζε. Μιλάνε για την Belotero, για τη Λαγκούλη, για τον Τουλούρ Λοτρέκ. Που φυσικά δεν του γνώρισαν ποτέ. Mm -hmm. Αν είχαν και αυτοί ζήσει την καλή εποχή, όπω τη λένε, θα ξέρανε πω τα καλά χρόνια ήταν

ο αποκλεισμό, η διόργα του Παναμά, η υπόθεση ντρέφους, η φάκελοι της αστυνομία έννοια σου, έννοια έχω γερή μνήμη, και δεν ξεχνάω πως και τότε υπήρχαν απεργίες, μιζέρια, φτώχεια, τρόγλες και κακομυριά. Όμως κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα παλιά καλά χρόνια που δίθεν ζήσαμε εμείς,

είναι για τη σημερινή γενεά μια δικαιολογία και μια πρόφαση. Α, χαίρονται τα 20 του χρόνια. Εγώ όμω δεν τα χάρηκα. Ήμουν σαχαμένη, φτωχή, ολομόναχη. Α, <Χιέροντα> είσαι Ναι, πολύ που μου χρησιμεύσε. <Χιέροντα> ε, μην παραπονιέσαι. Δεν μην παραπονιέμαι, απλώ κάνω θλιβερέ διαπιστώσει. Και τώρα που τα χρόνια περάσανε, πάλι μολομόναχοι. Οι κόρε μου, δεν μπορεί να πει, ήταν πιο γόνιμε. Πολύ περισσότερο από μένα, μάλιστα. Έχω 7 εγγόνια και δυο δισέγγωρε. Κι όμω παρόλα αυτά.

Είμαι χωρίς οικογένεια. Όχι όμω και χωρίς φιλία. Όχι μπλάνσο χάρη στο Θεό και χάρη σε εσένα. Λοιπόν, αναγοράσω τον κορμοράν τον τρίτων, θα τον εγγενιάσουμε μαζί φέτος το καλοκαίρι. Α, <laughs> Και όλο θα πάρουμε. Για στάση. κάτσε εκεί πέρα στο γραφείο, πάρε ένα μπλοκ και γράψε τα ονόματα. Εσένα και τον άντρα σου απάννα πάνω φυσικά πρώτης πρώτης.

Α, η κόρη σου φεύγει. Ο σόζον εαυτόν ε, σωθείτρο. Πάρε τον μπλοκ και κάνε έναν πρώτο κατάλογο. Έπειτα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να διαγράφουμε. Ξαναφώνα, ξέμε όταν σα διάσουν τη γωνιά, Ε. Με, σωστά, όταν αποχωρήσουν οι συγγενεί. Πολύ αργά, σε πιάσατε. Καλημέρα σα, κυρία Νεμαζιέ. Ε, έφευγα. Καλημέρα, Ζακούτ. Λοιπόν, έναν περίπατο στον τύπο. Θα πάρω και τη σκηνήτσα, την ταλιλά, Ε. Α, καλή γιατί σήμερα βγήκε καθόλου για περίπατο. Περίφημα, για χαρά λοιπόν, σε λίγο

τι οφείλω την τιμή και αυτά τα όμορφα τριαντάφυλλα είναι η επέτειας των γάμων σου. Ε πάλι αυτό. Μα πού πάτε και τα βρίσκετε. Δεν θυμάσαι πως ήταν πάντα σε σήμερα οικογενειακή γιορτή μας. Mm -hmm. Την εποχή του πατέρα σου. Μα πώς σου ήρθε η ιδέα να την ξαναθυμηθείς. Ε, τα εγγόνια μου τι γίνονται. Πολύ καλά. Να μου τα φιλήσει. Δεν έρχονται πια να με δουνε. Ναι ε, όχι δα.

Α ναι, ξέχασα κάθε πρωτοχρονιά με ανοιχτά τα χέρια ή σε καμιά επέτειο. από πώς και δεν υποφιληθήκανε σήμερα από αυτήν την επέτειο, περίεργο, ούτε ένας. Ε, να σε συνεντήσω μόνη. Α, μάλιστα. Καλημέρα, κανένα Καλημέρα, Ντέλα, πάντα εδώ, πιστή στο καθήκον. Αυτή, μάλιστα. Εντέλα.

Βάλε στο βάζο, Αυτά τα λουλούδια και πηγαίνετε στο δωμάτιο του κυρίου. Mm. Βάλτε κάτω από το πορτρέτο του. Με την ευκαιρία έρισε και λιγάκι το δωμάτιο. Η κυρία, Δεν ξεχνά πω ο Μπουλό ήρθε για να την δει. Ωχ, oh, το ξέχασα όλο διάβολε. Τον έχω και περιμένει περίπου μισή ώρα στην καρταρόβα. Πε του να κάνει ακόμα λίγο υπομονή. Θα χτυπήσω δύο φορέ το κουδούνι για ah. να τον φέρσει. Αχ, ah, αυτό ο πίνακα του Μπουτέν με ξετρελαίνει.

Αν καμιά φορά βρει τη θέση του άδεια να το ξέρει. Ο κλέφτη θαμαι εγώ. Σύμφωνα. Έχω πολλέ φορέ αντιληφθεί τη συμπάθεια που έχει γι' αυτό τον πίνακα. Λοιπόν το σημειώνω. Είναι δικό σου στη διαθήκη μου. Λοιπόν, ήθελε να μου μιλήσει ιδιαίτερο. Ναι, για να σε προηγούμεσει. Για ποιο πράγμα. Για την Ούρσουλα και τον άνθρωποι. Α, ξέρει πώ τι περιμένω. Ακριβώ. Ξέρει ότι δεν συμμερίζουμε πάντα την αποψή του και. Για γιατί ελληνώ.

Αχ, όταν παίρνει αυτού του είδου τι προφυλάξει, όταν με προειδοποιήσει ότι δεν συμφωνεί μαζί του, σημαίνει ότι ετοιμάζεται όλοι σα κάποια συνωμοσία ει βάρο μου. Λέγε τέλο πάντων, περί πρόκειται. Μα δεν ξέρω τίποτε. Ζακότ, θα έπρεπε να ξέρει από καιρό πόσο ψυχαίνω με τα μισόλογα και τα υπονοούμενα. Εμπρό, εμπρό, με ανοιχτά χαρτιά. Μια μα πίστεψέ με, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Μόνο πω θέλω να σου μιλήσουν. Τα πάντα αυτό δείχνουν πραγματικά.

Αυτή η οικογενειακή συγκέντρωση για μια επέτειο φάντα. Αλλά να σου μιλήσουν για ποιο πράγμα. Εσύ δεν έχει καμιά ιδέα. Μήπω πήρε ερήμην του καμιά απόφαση, μήπω έκανε καμιά σοβαρή τοποθέτηση. Α, μπράβο. Έχει τη μυστική σου αστυνομία, βλέπω. Τη δική σου ή του άντρα σου. Λοιπόν, Σκέπτομαι να αγοράσω ένα κότερο ευκαιρίες. 25 εκατομμύρια φράγκα. Μήπω δεν το εγκρίνει. Θεό φυλάξη. Αυτό μονάχα είναι.

Καταλαβαίνω πολύ καλά. Το τσάι του Μανταρένσου εξασφαλίζει τόσα κέρδη. Το ξέρει πολύ καλά. Έχω τι περισσότερε μετοχέ και κερδίζω δύο φορέ περισσότερο από όσα κερδίζετε εσύ και οι αδερφοί σου μαζί. Αλλά ο τρόπο τη ζωή μου δεν εξαντλεί τα κέρδη μου, παρόλε τι αφεμάξει των δημοσίων φόρων και παρόλε τι αφεμάξει των κυρίων συζύγων σα. Σου το λέω χωρί να σε μαλώσω, γιατί ξέρει καλά πως και ο αντρούλη σου και ο γαμπρούλη σου

κλιπαρούν συχνά τη συνδρομή μου, ζητάνε από μένα χείρα βοηθίες ή και διάφορα δάνεια, δηλαδή δάνικα και γύριστα, τέλος πάντων. Κι όμως, παρόλα αυτά ξοδεύω λιγότερα από όσα κερδίζω. Θα μπορέσω λοιπόν να πληρώσω το κότερο από τις οικονομίες μου

Χωρί να αναγκαστώ να ρευστοποιήσω τίποτα. Εντάξει, μα μα Δεν είσαι υποχρεωμένη να δικαιολογηθεί. Νόμιζα. Το, το μόνο που μου φαίνεται λίγο παράξενο είναι το πώ σου έρθει η ιδέα να αγοράσει κότερο. Ε, μήπω δεν με ξέρει. Μένα τίποτα διασκεδάζω εγώ. Τέλο πάντων, τι θα το κάνει το κότερο. Θα μπω μέσα. Μη χειρότερα τι θα το κάνω.

Με μερικούς προσκαλεσμένου, με σένα αν θέλεις, και θα κάνω κρουαζιέρεση. Σε θαυμάζω. Διατήρησες τόσο και ζωή. Διατήρησα καθόλου. Απόκτησα. Λίγο αργά μάλιστα. Όταν πέθανε ο πατέρας σου, εγώ πίστεψα πως η ζωή μου πάνω στη γη είχε όλα τελειώσει. Πλησίαζα στα 70. Τίποτα πια δεν περίμενα. Μονάχα το κλείσιμο της αυλαία. Το περίμενα, μα δεν ερχόταν. Και τότε...

Σιγά-σιγά κατάλαβα πω η ζωή είχε χίλιε μικροχαρέ που μπορούσα να νιώσω ακόμα καλύτερα ίσω από ό,τι τι τις είχα νιώσει ω τότε. Στην εποχή του πατέρα σου είχα κανονίσει τη ζωή μου σύμφωνα με τη δική του, για να τον βοηθάω όσο μπορούσα περισσότερο. Και εξάλλου ήμουν δεμένη με το τσάι του Μαντερέν που του δώσα για πρίκα. Σαράντα ολόκληρα χρόνια έζησα καλεσμένη σε επίσημα δείπνα και μιλώντα για υποθέσει.

Παραθέριζα για υποθέσεις, ταξίδευα για υποθέσεις, καθόμουν για υποθέσεις, σηκωνόμουν για υποθέσεις. και αφού χάθηκε ο κύριος Τιουρπέν, και αφού οι δύο σας σύζυγοι μοίρασαν τη διαχείριση και η αναγγελία του θανάτου μου αργούσε, τα πράγματα αναποδογυρίστηκαν μονάχα τους. Άρχισα να ζω για την προσωπική μου ευχαρίστηση

Πολύ τέλεια καινούργια. Ανακάλυψα το απροόπτο, τις αφθόρμητες αποφάσεις. Άρχισα να φροντίζω για τον εαυτό μου και πάρα πολύ μάλιστα. Ένα χρονάκι παραπάνω, μια φροντίδα παραπάνω. Αυτό έγινε ακριβώς στην εποχή που ανακαλύφθηκαν φάρμακα για πάντα, για όλα. Για διαθεσίε λόγω ηλικίας, διάφορες αρρώσεις. όλα εξαφανίζονταν η μία ύστερα από την άλλη. Τότε είπα στον εαυτό μου, Ποιο ξέρει.

Σου έχει μπροστά σου να είσαι ακόμα 15 ή 20 χρόνια. Άρχισε τα ταξίδια, στην αρχή κοντινά, έπτα μακρινά. <χεχε> Ξέρει αυτό το είδος τις γρίες κυρίες που συναντάει κανείς στα ξενοδοχεια μόνο μόνε ή δύο-δυο με ένα ύφο ικανοποίηση από τη ζωή, περιέργεια για τη ζωή. Ε, λοιπόν, να, μια από αυτέ είμαι κι εγώ. <χε> τα οργανωμένα ταξίδια πέρασαν στα ανεξάρτητα ταξίδια. Από αυτά.

Τις κρουαζιέρες, από τις κρουαζιέρες στο κοτεράκι μου και έχει ο Θεός. Πόσο συγκινητικά είναι αυτά που μου εμπιστεύτηκες, μαμά σου, αίρη. Σου μίλησα κάπως άσχημα πριν, ε. Λοιπόν, σας αρέσει πολύ αυτός ο πίνακας του ποντά. Λοιπόν, στον χαρίζω. Βλέπεις, δεν θα σε αφήσω να περιμένεις. Ο, <laughs> μπορώ να φωνάξω την Αντέλ. Μου δίνεις μεγάλη χαρά, είναι υπέροχο. Αντέν!

Αυτέ οι γυναίκε που τι βλέπει από τη ράχη γυρισμένε προ τη θάλασσα, νιώθει το βλέμμα της να. Η κυρία φώναξε. Εντέλα. Κάνε δε με αυτό τον πινάκο. Και πήγαινε στα μάξι μου. Να το κλειδί. Για να μην τον δει η Ούρσουλα. Το κατάλαβε. Δεν φαντάζομαι να καταφτάσει πάνω στην ώρα. Όχι, μην ανησυχήσει, Αντέλα, είναι τάφο. Σα ανάθρεψε και τι διώκει σα, ξέρει καλά. <laughs> καλή μα, Εσύ λοιπόν δεν ανανεώνει ποτέ το προσωπικό σου.

Ο γέρο Ζωζέφο, ο σοφέρ μου, άνοιξε την πόρτα. Η γριά μαγείρσα η φελησία, πάντα η κυρία τη κουζίνα, σου. Φυσικά. Γιατί με πάντοτε καλοφαρό. Η γριά, εντελ, είναι. Ναι, ο, ε, ο γέρο, η γριά. Ε, μα δεν είναι και τόσο αρχαιότητε. Είμαι από του τρει μεγαλύτερη. <σομ>, το ίδιο κάνει

μονάχη μαζί του, σε αυτό το γέρικο σπίτι. Ε, κι άλλο γέρικο, ε. Η κατάσταση προ το δάσο είναι σπουδαία. Αν εκμοντερνιστεί η πρόσωψη, αν γκρεμιστεί ο πυργίσκο, αν. αν τέλο πάντων, αν γίνονταν αυτέ οι επιδιορθώσει και μερικέ αλλαγέ. Τέλο, με τη σκέψη σου, αν γίνονταν αυτέ οι επιδιορθώσει, θα ήταν ωραίο για μένα. Ακριβώ. Όχι, μάλλον θα ήταν ωραίο για σένα. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ όμω καταλαβαίνω.

Είναι η Ορσουλά μα. Ούρσουλα, μα τι της να αλλάξει το όνομά της τα 50 τη χρόνια. Μα βου Το δικό τη το βρίσκει πολύ συνηθισμένο. Μητέρα, ό, να έρθω σε Καλημέρα, Μαρία. Α, έφτασα πολύ αργά. Η κυκλοφορία στο Παρίσι, βλέπει, γίνεται πρόβλημα. Ναι, καλά που μου το είπε. Α σου έλεγα πω από την Καλημέρα, σκυλάκι μου. Καλημέρα. Ένα ποτηράκι, πορτώ, Μαρία. Μητέρα,

δεν έχω γουίσια. Αλλά α ότι τι φάντασμα. Ε, Γιατί τι πράγμα μιλούσατε. Για ταξίδια. Για κρουαζιέρες; Νάτα τα μα. Στο ψητό κατευθείαν. Μιλούσαμε στα αλήθεια για το κότερό μου. Δίσταζα πριν μια ώρα να τα αγοράσω, αλλά τώρα τα αποφάσισα. Μόνο που αν θα το ξαναβάφτιζα, αν κορμοράν θα το έλεγα το πισματάρικο. Σκέφτεσαι κιόλα να μπαρκάρει. Ε, όχι πριν από το καλοκαίρι, μην ανησυχεί.

Τώρα θα πάω ένα από αυτό στην Αρτέ ή μάλλον στην Κοστέμέλα, που έχετε χρόνια να έρθετε εκεί να με δείτε. Α το πω, παρεμποίτε. Τι να σου κάνω, δεν είναι σε καλή θέση. Εχθεί η Την κιλάδα, τον κολπίσκο, τα ενσάκια. Ήθελα να πω πώ δεν είναι στο δρόμο μα και έπειτα αυτό το όνομα. Κοστεμπέλα, Όχι, η Βίλα. Α, μανταρίν. Λοιπόν, τσάι και Μανταρά. Η μανταρίν. Είναι τόσο συνηθισμένο. <laughs> Μάλιστα.

Τα εισοδήματα τα θέλει, αλλά η φίρμα. Α, η Τα παιδιά ονειρεύονται μόνοι τη Κάνη. Είσαι εντροπέζ. Ναι, ε, μα δεν το βρίσκω παράξενο αυτέ οι υπαίθριε γιορτέ. Εξαφανίστηκε πίνακα του Μπουντάν. Mm, Καινούργια ιστορία τώρα. <laughs> ναι, τον χάρισα στη Ζακώτ σε μια στιγμή αδυναμία. <laughs> Αισθάνεσαι αδικημένη, Μαρία. Δεν έκανα καλά, ε. Τι ζητάς για αποζημίωση, Υπότιτλοι: Οι πίνακε του έχουν πολύ ακριβά

Θέλει έναν πίνακα από του μικρού μου σάξου. Mm, Προπαντό τη πλάσματα κρυνολίνα. Ε, τότε δυο μικρού σάξου. Και οι δυο ήταν με κρυνολίνα, σαν του έχω μπροστά στα μάτια μου. Έχει το χρυσό μου κουτί και μποάτε μουζίκ με το έμπλημα του Δούκα Τσορεάνι. Χρυσό. Ολόχρυσό. Επιτέλου βρήκαμε παιδιών συνεννοήσεω. Ζακό, σε συγχαίρω, δεν έκανε κινήσει στην αδελφή σου για αυτό το δώρο. είναι βέβαια. βέβαια.

Αντέλα! έλα εδώ. Α, να παίζαν να φέσει το χρυσό μου κούτι εκείνο που παίζει η μουσική. Να το τυλίξει μεταξύ το χαρτί και να το φέρει εδώ στην κυρία μακά. Έ, ε, λοιπόν κορούλε μου τα συγχαρητηριά μου. Να μια όμορφη μέρα.

Να μην καταφθάσουν και οι συγγύσει και θαυμάσουν εντελώ αθώα τα χαλιά μου. Γιατί κάνει κρύο ακόμα. Ό, oh, δεν ξέρω αν θα έρθει ο δικό μου. Και αναρωτιέμαι αν πρέπει να το εύχομαι και να το φοβάμαι. Ναι, yeah, έχετε ψυχραντή. Α, oh, yeah. ξέρει πολύ καλά yeah. πω ο Ουμπέρτο και εγώ ταιριάζουμε πολύ. Είμαστε ένα ζευγάρι τρυφερό όπω την πρώτη μέρα του γάμου μα. Μονάχα πρέπει να στο πω. Ξέρει αυτό το κότερο που θέλει να αγοράσει, του το είπανε. Α, ah, το υποψιάστηκα. Και μου έκανε γι' αυτό έναν καυγάρι. Oh. Oh. Oh. Σω δικό μου Ε, όχι βέβαια.

Αν ήταν μοναχα εσύ θα σου δίνω το αντίτυπο του κότερου για τα μικρά εξοδά σου. Αλλά διάβολε, ε, ε, παιδιά με παρακύνω. Γάτια. Πώς μπορείς και το λες. Αντέλα, το έφερνες και το χρυσό κουτί. Α. Σε ευχαριστώ και εσένα σε ευχαριστώ είσαι η καλύτερη μητέρα του κόσμου. Αυτό είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Μα ήταν φυσικό γιατί ανατράφηκα σκληρά εγώ με το ξύλο. Εγώ μπροστά στου γονεί μου δεν τολμούσα να κάνω τσίκ.

Το σωστό ήταν βέβαια να πάρω κι εγώ τη ρεβόν μου για σας, για ό,τι τράβηξα μικρή, όπω τόσε άλλε μανάδες, Δεν ακολούθησα όμω αυτή την παράδοση. Εγώ σα παραχάηδε. Ήθελα να είσαστε από την κούνια σα ευτυχισμένε. Και να το όμορφο αποτέλεσμα. Μου δίνετε μαθήματα καλή συμπεριφοράς τώρα. Είμαι μια γριά ξεμοραμένη. Καλή μαμά Κι

εγώ δεν είχα ποτέ Ενώ εσεί του είχατε με το τσουβάλι. Ω, oh, oh, oh, oh, μηλιένε, σε χιδέα. Α, βλέπει. Σήμερα είναι χιδέο να είσαι μια γυναίκα. Ανακατώνει τα πιο αντίθετα ζητήματα. Καθόλου. Αυτό δεν εννοείται. Κούρσουλα, καθόλου δεν μα καταλαβαίνει η αγάπη μου. <συρσουλά> Αλήθεια είναι πω πολλά πράγματα μου διαφεύγουν για εσά. Όταν είσαστε μικρούλε, σα γνώριζα καλά. Όταν μεγαλώσατε όμω, αρχίζατε να βάφεστε και βέβαια σα έχανα από τα μάτια μου.

Έπειτα, όταν παντρευτήκατε, φοράσατε μάσκες. Τρέχα να βρει τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα. Αλλά αισθάνομαι πω αυτέ τι μέρε θα το βρω. Δεν φαντάζομαι να πει πω είμαστε και τέρατα. Όχι, είσαστε παιδιά μου. Κι αν μπορούσατε με την ευκαιρία αυτή τη επαιτίου ή κάποιες άλλη να μου κολλήσετε δέκα χρόνια παραπάνω, δεν θα διστάζατε. Τα παιδιά είναι πάντα ανυπόμονα να ειδούνε του γονεί του, να του παραχωρούν τη θέση του. Η περίφημη σύγκρουση το νέο με του παλιού.

Σημαίνει κατά βάθο. Σήκω ή να κάτσω εγώ. Λοιπόν, μονάχα σου το αναγνωρίζει. Αυτό είναι ο νόμο τη φύσεω. <laughs> Με συγχωρεί. Στον καιρό μου τα παιδιά δεν τολμούσαν να το πω, ούτε να δώσουν τη σπροξιά. Άλλωστε οι γονεί τότε παραχωρούσαν τη θέση από μοναχοί του. Πεθαίνανε. Ενώ εμεί τώρα δεν λέμε να το κουνήσουμε από εδώ. Να ποια διαφορά. Ελάτε, ελάτε, α μην τσακωνόμαστε για το τίποτα. Και μάλιστα σήμερα που είναι γιορτή. Έρχεται ο μασκάρ.

Η σειρά των γαμπρών τώρα. Ακριβώ όπω στην πολιορκία τη πόρου. Εσείς κάνετε την επίθεση με διαδοχικέ εφόδου. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα. Α, αφήστε με να σα φιλήσω τα χέρια όπω συνηθίζω. Α μην χάνουμε καιρό. Εμπρό, <laughs> στο θέμα, στο στόχο. Ήρθατε για το κότερο. Πολύ αργά, το αγόρασε. Α, όχι, μαμά. Η δουλειά δεν τέλειωσε. Α, αλλά να την τελειώσετε. Το σκάφο είναι καλό. Η τιμή που σα ζητά είναι λογική. Πάμπα, μου δίνει τη συγκατάθεσή σου?

τα θα περίμενα αυτό, από τα που άκουσα πριν λίγο. Αυτή οι δυο μου κάνανε εδώ μια σαιρενάτα. Μα δεν θα έπρεπε όλοι να έχετε κουρδίσει τα βιολιά στον ίδιο τόνο. Φαντάζεστε ε, πως δεν τα κούρδισα. Γιατί όχι. Είσαι ικανός για όλα. Σήμερα νιώθω πως είσαστε οι τρει σύμφωνοι μεταξύ σας.

Αυτό δεν το συνηθίζατε άλλο ότι και αυτή η προληπτική έρευνα για το άμυρο σχεδιό μου ε, ε, ε, να είμαι ενημερωμένος από η ιστορική στοργή Ότι σας αφορά ενδιαφέρει όλη την οικογένεια και, Καθώς εγώ είμαι ειδικός τακότερα σας με ευχαρίσεις Τις υπηρεσίες μου και τις πληροφορίες που συναπαραίτητες Τι καλό που είσαι <laughs> Αλλά όσο για ειδικό και για σύμβουλο έχω κιόλα εξασφαλίσει

και έχω και τον δικηγόρο μου, που είναι θαυμάσιος, mm. τον κύριο Ανγκλάρβ. Mm -mm. Θέλετε μήπως τη διεύθυνσή του? Μα δεν τάσαμες εκεί.

Αν θέλετε να το συναντήσετε, μπορείτε να καθίσετε. Τον περιμένω για το φαγητό. Ε, ε, παρακαλώ να μην απομακρυνείστε από το θέμα μα. Ε, ε, για το κότερο, ξέρετε πόσο προσωπικό σα χρειάζεται. Πλήρωμα: Πέντε άνδρες και ένα καπετάνιο. Λιγότεροι από όσου αχρηστεύουν τα σπίτια μου στην μπάρκα και στην mm. αρδέσου. Ναι, ξέρετε επίση και τα έξοδα. Ω μασκάρ, μασκάρ, σύζυγε τη Μαρία Τιουρπάν, τη κόρη μου, τη επιλεγωμένη Ούρσουλα. Ξεχνά ποιο είσαι και ποια είμαι

ξεχνάσω ότι το τσάι του Μανταρένα από το οποίο ζείτε όλοι σας... και που αν δεν υπήρχε δεν θα πατρευώσουν ποτέ αυτήν εδώ την κυρία. Είναι δημιούργημα δικό μου. Ε, ε, με Ατύθεμαι να μιλήσω παρακαλώ. Όλο εσείς πια μιλάτε. Έκαλα, ε, ε. Δεν έχω πρόθεση να σε εμποδίσω να μιλήσετε. Πάλι καλά. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τον πατέρα μου όταν ήμουν ένα παιδάκι. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη.

Όταν έγιναν 16 χρονώ δεν μπήκα όπως είσαι στην κοσμική ζωή, αλλά μου ανέφησαν την αλληλογραφία, Ακόμα και παντρεμένη δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι με την επιχείρηση. Και έγινε αυτή που ξέρετε και είναι αρκετά γερή άλλωστε, αφού αντέχει το βάρος δύο διαχειριστών που πληρώνονται βασιλικά, δεν δουλεύουν πολύ και δεν είναι και τόσο ειδικοί. Μα ξέρω, ξέρω, εσύ είσαι ειδικό στα κότερα, ε, δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει όλα.

Αλλά ό,τι αξίζει εκεί μέσα είναι η προσωπική μου περιουσία που δεν έπαψε ποτέ να είναι προσοδοφόρα εδώ και 40 χρόνια. Ποτέ δεν ξόδεψε ούτε τα μισά μου κέρδη. Ενώ εσεί ξοδεύετε πάντα περισσότερα από ό,τι κερδίζετε. Γι' αυτό έχετε ανάγκη από τα δικά μου. Μητέρα, τίποτα δεν σου δίνει το δικαίωμα να λέτε ότι ξοδεύουμε. Δεν λέω για σένα, λέω για τον κύριο. <laughs> και ξέρει πολύ καλά τι θέλω να πω. Έχω βλέψει την πλειοψηφία στο Μανταρέν

και δεν είμαι ακόμα χούφταλο. Που σημαίνει. Που σημαίνει πω έχω το δικαίωμα να κάνω έλεγχο στου λογαριασμού και πω μπορώ πολύ καλά να περικόψω μερικά τερτά έξοδα του συζύγου σου που ο κύριο θα συμψηφίζει στα γενικά έξοδα. Με και τι ταινιάζει αυτό την Ούρσουλα. Α, oh, βέβαια δεν είναι για την Ούρσουλα αυτά τα έξοδα. Ε, τότε λοιπόν γιατί μιλάτε λοιπόν για αυτά εδώ για πέρα. Για να σα πω παρεμπιπτόντω ότι αν κάνω τη χαζή δεν σημαίνει και πω είμαι.

Έχω ύφος λίγο αδιάφορο, αλλά ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Κατάλαβα πολύ καλά, χωρίς να με συμβουλευτείτε. Δώσατε σύνταξη στον πρώτη Διευθυντή του Λογιστερίου που ξέρετε καλά τη δουλειά. Και βάλατε έναν άνθρωπό σας, ένα νεαρούλι που εγώ δεν τον γνωρίζω καθόλου. Συμπέρασμα. Μασκαρ, σας αφήνω ελεύθερη τη δράση αυτών των τομέα Με την προπόθεση πω δεν θα ρίξετε έξω την επιχείρηση, αλλά...

Αφήστε με και μενα ήσυχη να ξοδεύω όπως μου αρέσει τα χρήματα που κέρδισα. Θα μας ομολογήσει όμως πως αυτό το καπρίτσιο του κότερου Ε, λοιπόν, ε, καπρίτσιο. Και αν δεν κάνω τα καπρίτσια μου τώρα, πότε θα τα κάνω, μόλις προσταίνω. Και αν μου παραμπείτε στη μύτη...

Θα αγοράσω και αεροπλάνο. Αυτό θα ήταν εσπατάλη. Μα τι νόση, του δημοσίου χρήματο, όχι τη οικογενειακή περιουσία. Ανατά, <laughs> το ξεφούρνησα, το ξεστόμησε επιτέλου. Καημένη μου Μαρία, εσένα δεν σου πέφτει λόγο. Μα τι μου λέτε, Μήπω θα θέλατε να μου βάλετε έλεγχο στο πορτοφόλι μου. Όχι, μα ό,τι και αν σου λέμε είναι και το συμφέρον σου. Μην πετά αυτή τη λέξη, παιδί μου, τόσο εύκολα στον αέρα μπορεί να πέσει το κεφαλάκι σου. Μου θύμισε το ταξίδι στο Ρήνο και στο Δούναβι. Τι λοιπόν. Ε,

Λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι με φυλάγατε και οι δυο σας απ' τα πολλά βαστιστήρια είχα πάρει μαζί μου. 31, αν δεν κάνω λάθος. Βάφτισες μάλιστα ακόμα και ένα τάνκ. Μάλιστα, και ένα πατατοβόλον. Ε, σε παρακαλώ. Ε, μην είσαι ανόητη. Ήταν ένα θωρακισμένο, έτσι το λένε. Ε, δεν έχει άλλο όνομα, δε πτε εγώ. Είχα και φαντάρους βαστιστικούς.

Και δεν μπορούσατε να μου το συγχωρέσετε. Όχι, μην το λες, όλοι είχαμε βαχτιστικούς. Ω, oh, τόση ώρα μιλάμε για βαχτιστικούς και έχω μέσα ξεχάσει έναν που με περιμένει μια ώρα και απάνω. Μου επιτρέπετε. Άλλωστε, τον γνωρίζετε. Είναι αυτό το παιδί των ταγμάτων εργασίας από την Αρντερ.

Φιλοξένησε εδώ στην κατοχή. Μήπω είχε μονάχα ένα φιλοξενήσει. Το σπίτι ήταν γεμάτο. Είχε γίνει λαϊκό υπνοτήριο. Ο μπουλό μου μείνω επιστό και μετά την απελευθέρωση. Ήταν ο βαφτιστικός μου στην πρώτη στρατιά. Εμπρό. Καλημέρα, παιδί μου. Σε κάνα να με περιμένει, αλλά ε. δεν πειράζει. Η κυρία Αντέλ και εγώ τάπαμε λιγουλάκι για τα πολιτικά. Δεν γνωρίζει τι κόρε μου. Ό, πώ.

Εξάλλου, αν τις δει κανείς, και μόνο μια φορά τι κυρίε. Κάθισε, ο γαμπρό μου. Εκεί. <κυρίζει> ε, Μήπω σα ενοχλώ. Καθόλου. Σου είπα να καθίσει. Τι είναι από το σπίτι σου. Καλά, όλοι τα βολεύουν. Η αδερφή μου, η μικρότερη, περιμένει το έκτο τη παιδάκι. Με το καλό. Αλλά για πες μου, έξι παιδιά δεν είναι βάρο. καθόλου. Με τα οικογενειακά επιδόματα που δίνουν τελευταία, όσο πιο πολλά παιδιά, τόσο πιο πολλά έσοδα.

Έξι παιδιά σήμερα είναι ένα καλό εισόδημα. Και η μητέρα σου, παίζαμε μαζί σκοινάκι με τη μητέρα του. Είμαστε αχώριστε κάθε καλοκαίρι που πιένα στο χωριό για τι διακοπέ, πριν αγοράσει ο μπαμπά στον πύργο. Α, φέτο θα τη βρείτε καταβλημένη την γρήγορα. Εκτό όμω είμαστε συνομήλικε. Για κοίταξε μένα, και εκείνη μάλιστα που αναπνέει καθαρό αέρα. Ε, ναι, ακριβώ γι' αυτό. Είναι πολύ κουραστική η ζωή στα χωριά. <laughs> και εσύ τι γίνεσαι. Μα για σκεφτείτε τον είδα να γενιέτε.

Ένας χοντρούλης φωνα φωνακλάς που χτυπούσε με τα δυο χεράκι του το βυζί τη μάνας του για να τον φυλάσχει. <laughs> Γιατί σηκωθήκατε, <laughs> φεύγετε κιόλας. Ε, ναι, σας αφήνουμε με τις αγροτικές αναμνήσεις σα. Ευχαριστώ για την ευγενική σας επίσκεψη. Ε, να την σκεφτείτε. Πώς, σκέφτηκα κιόλας, τέλειωσε. <laughs> Δεν είμαι βραδίνος. πάμε θα σας συνοδεύσω. Φυρικά, τα ξέρουμε καλά τα κατατόπια.

Ε, ήρθα μήπω σε ακατάλληλη ώρα. Σωπά, δεν μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, δουλεύει πάντα στο ίδιο αφεντικό. Πάντα. Δεν οδηγώ όμω τώρα μοτοσυκλέτα. Έχω ένα φορτοταξί τριών τετάρτων. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχω ρεπό. Ήρθα με το λεωφορείο. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένο. Ε, δεν παραπονιέμαι, αλλά για να είμαι ειλικρινή, νονά. Θα προτιμούσα να άλλαζα. Για πέζ μου, αν μπορώ να σε βοηθήσω. Ε, θα νομίζετε ότι ζητάω πολλά.

Σου έχω πει πολλέ φορέ, αν χρειαστεί βοήθεια να έρθει σε μένα. Μα είμαι πολύ φιλόδοξο, σα προειδοποιώ. Ο Θεού, πε μου τι θέλει. Ένα ταξί. Να δουλεύω με ένα ταξί στο Παρίσι. Πολύ θα μ' άρεσε. Αυτό μπορεί να γίνει, μου φαίνεται, αλλά θεωρεί τον εαυτό σου Ω, ικανό. το πιο δύσκολο το έχω καταφέρει. Ε, ξέρετε, η μεγάλη σπαζοκεφαλιά για ένα σοφέρ στο Παρίσι είναι οι δρόμοι. Προπάντων οι μονόδρομοι. Και από τότε που δουλεύω στο φορτοταξί, χωρί να θέλω να καφυγηθώ, του ξέρω καλά του δρόμου.

Να προτιμάζει νομίζω να δουλεύει για λογαριασμό. Ε, βέβαια, θα προτιμούσα. Ζήτω η ελευθερία. Ποντολογή, έχει ανάγκη από χρήματα για να αγοράσει το ταξί. Θα το ξεπλήρωνα με μηνιαίε δόσει. Θα εξοφούσα σύντομα. Δεν είμαι παντρεμένο. Και τι θα κέρδιζε, Λογικά χίλια φράγκα το μήνα καθαρό κέρδο. Και ανάλογα με τη μάρκα του αμάξιου. Πολύ λίγα. Σου χρειάζονται περισσότερα, ταξί, λοιπόν. Αυτή είναι η γνώμη 4, πεντε

θα γίνεις αφεντικό. Αφεντικό εγώ. Εγώ που ήμουν πάντα αμερό καματιάρις. Αυτό δεν σε εμπόδισε να δοξαστεί στη Στουτγάρδη. Ε, δεν πρέπει να μιλάμε πια για αυτό. Ας είμαι ησυχή. Θυμάμαι εγώ τη θέση σου. Ήσουνα στην πρώτη γραμμή. Και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Να είναι κανείς στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αφαντά σου αφεντικό. Θα αλλάξω και συνδικάτο. Λοιπόν, να μου φέρεις ένα σημείωμα για πέντε ταξί.

Τι τιμέ, τα έξοδα, τι διατυπώσει, τι ενέργειε που πρέπει να γίνουν. Προπαντό, θα κανονίσω τι δόσει μου για να εξοφλήσω. Άφησε το αυτό, Ελευκό, θα το ξανασυζητήσω. Να, να, δεν μπορείτε να ξέρετε. <laughs> καλά, καλά. Παραδέχομαι πω δεν μπορώ και ας μην ξαναμιλήσω με γι' αυτό. Είσαι ευχαριστημένο. Wow. <laughs> αυτό είναι το σπουδαίο. Θες να φά το μεσημέρι εδώ μαζί με την Αντέλ. Θα πιούμε για το συμβόλαιό μας. Αντέλα, μα. Αντέλα, ο μπουλό θα φάει μαζί σου. Α, ευχαρίστω.

Βλέπεις να φανείς γερό πυρούνι, γερό ποτήρι και να πιείτε στην υγειά μου γιατί με δόθησε να τελειώσω μια δουλειά Α, να, λοιπόν, ναι. ε, ε, ε, ναι. ε, τι θέλω να βρω? Α, να βρω το Englard, ας πάω να τον προϋπαντήσω Και μόλα αυτά νονα, δεν με αφήσατε να σας ευχαριστήσω Πώς, με ευχαρίστησες και πολύ μάλιστα Α, ήρθατε καλέ μου δόκτορ

τι μου λε, τι έγινε. Ε, η κυρία Τιουρπάν φάνηκε για μένα πιο καλή από μάνα. Είναι λυπηρό που οι κόρε δεν λένε το ίδιο. Γιατί? Δεν είναι κακές. Δεν είναι καθόλου τρυφερέ. Δεν ήταν ο Αγκλάρντ. Έλα λοιπόν, Μπάρμπαρα, δεν τέλειωσες ακόμα την επιθεώρηση του γκαράζ. Ποιάσατε? Α, είδε πεινή Μπάρμπαρα, πώ ήταν αυτό. Δική σας είναι η μεγάλη ντέμλε, κύριε. Όχι Α? δική μου. Καταλαβαίνει εύκολα κανεί ότι δεν έρχεσαι συχνά.

Μα βρίσκεται ακόμα στο καράζι παλιά Ισπανό Τι και τις δυο Δεν θα μου καταλογίσω ότι κάνω πολλά έξοδα ε, Ότι επιδεικνύω τα πλούτη μου Κάνεις ό,τι σου γουστάρει, είσαι ενήλικη Ναι, θα στο έλεγα και εγώ Ο Μπουλό, ο παλιός μου βαστιστικός, ο πολεμικός Η γονή μου Μπάρμπαρα

ο Μπουλό έχει ο καημένο μονάχα ένα φορτοτάξι. Χαίρομαι πολύ. Τι μάρκα? Εννοώ, σταφέτ. Ε, είσαι ευχαριστημένο. Ε, δεν δικό μου. Εγώ, εγώ μοιράζω τα ψώνια. Όμω εσεί δεν οδηγείτε. Ε, μάλιστα. Ε, είναι λοιπόν το σαραβαλάκι σα. Και θα αποκτήσει λίγο πέντε ταξί. <σ nhất> <σ français> <σχυλί> <Δύτελοι> θέλεις να μ' αρρωστήσει. Μπουλό, ξέχασα να σου πω. Η έχει μεγάλη μανία με τα αυτοκίνητα. Μα, τα κορτάρα από 18.

Και με αναγκασμένη να γυρίζω με δέσπα, έσχο, έσχο. Τέλο πάντων, τρει μήνε ακόμα και βλέπουμε. Οι γονεί θα σου αγοράσουν ένα αμάξι δύο ύπων για τα γενέθλιά σου. Τι δύο ύπων, μόνον, <laughs> όχι δα. Θα μου αγοράσουν ένα φιατάκι αμέ, Αλλά αν πάρω τον μπακαλόριά μου. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται γιατί δεν πάω καθόλου καλά στα μαθήματα. Μάλλον θα οδηγώ το αμάξι του Πάμπλο. Ποιο είναι αυτό ο Πάμπλο? Ένα παιδί.

Ας εγώ νόμιζα ο Πικασό. <σχελίαι> από εδώ. <σχελίαι> Ω, Η ντουή από μου. Όλο και ποιο νέοι είναι. Όσο πιο νέοι τόσο πιο πολύ βαριαστισμένοι από τη ζωή. Αχ, το αίμα μου διαλύεται μπουλό. Δεν πας να πιστεύω ένα ποτό με την αντέλα Εσύ δεν πιστεύω να έχεις χολυστερόλι. Τι είναι αυτό.

Ορβουάρδε <şu> <τις> πίνει. <πινήσεις> Έχει γερά κότσικα ή ευταφέρωση? Ε Αντέχει ακόμα. η ε, χιλιόμετρα τρέχει. Σε καλό δρόμο, 80-90. Α, είσαι γετερόδα λοιπόν. <χι> Τέλειωσε, Βάρβαρα <χι> <χι> Δεν πιστεύω να είσαι στο σπίτι μου για να συζητήσει για φορτωτάξη. <χι> <χι> <χι> να μου πει και ευχαριστώ που ενδιαφέρθηκα. Οι γονεί σου μόλι φύγαν από εδώ. Το ξέρει. <χι> Με παίζει για χαζί Περίμενα κάμποσο για να φύγουν. Μισή ώρα τριγίζε στα μπαράκια του λεωφόρου Μαδρίτη. Καλά, να να κι εσύ

μητέρα του κυθιά σου άρπαξα να πω ένα ωραίο δώρο. Ε, μπορούσε να τι μιμηθεί. σω να με αφιλοκερδεί, εγώ. Εσύ, mm. μια μασκα, αμφιβάλλω. Έχει άδικο, μανταρίν. Ε, ε, μην μου πει τώρα πω είσαι έτσι αφθόρμητα. Δεν σου λέω τέτοιο πράγμα. Ε, λοιπόν, αποφάσει να μιλήσει. Ε, γιατί είναι βία. Ξέρει, δεν μ' αρέσει να χάνω τον καιρό μου. Και έπειτα αυτή η παροδία των στοργικών επισκέψεων

σω οι οικογενειακέ συγκεντρώσει, οι αληθινέ να έχουν κάποια γοητεία. Αλλά εδώ και πολύ καιρό τι έχετε ξεσυνηθίσει. Ούτε και ξέρω τι συμβαίνει. Μπορούσε να πλησιάσει η γάκη τη γιαγιά σου πιο νωρί, και εσύ και τα αδέρφια σου. Αν θέλατε να με δείτε, θα μπορούσατε πολύ καλά να πηδούσατε τα εμπόδια που σα βάζουν οι γονεί σα. Μπορούσατε πολύ καλά, αφού είσαστε και σπορτίβοι. Γιατί είσαι ρομαντική.

Oh, αυτή η γενιά των δύο πολέμων. Oh. Κατά βάθο ήθελε να έρθω να σου πουλήσω αισθήματα. Στο ε? θέμα, αφού δεν ήρθε ούτε για δώρα ούτε για λεφτά, τότε γιατί ήρθε εμένα. Θέλει, μήπω να παντρευτεί στον βάβλο και έχει ανάγκη από τη συγκατάθεσή μου. Μάλιστα, mm, τώρα το πέτυχε. Δεν έφτασα ακόμα εκεί. Θα παντρευτώ. Αλλά πρώτα θα ζήσω. Μετά τα 30. Και ω τότε. Θα γλεντάω.

Δεν μου φαίνεται να έχει και πολύ κέφι. Γιατί μου κολλάνε. Μου κολλάνε όπως κολλάνε και σένα. Αλλιώ να καταλαβαίνει γιατί ήρθα. Στο ίδιο σε εκεί μα βάλουν και εσένα και εμένα, Μανταρή. Θέλει να ζήσει. και εγώ το ίδιο. Και οι προλήψει δεν μα εμποδίσανε. Δεν με εμποδίζουν τώρα πια. Ούτε και εμένα. Βλέπει, χρειάστηκε πενήντα ολόκληρα χρονάκια για να φτάσει από εκεί που εγώ ξεκινάω. Η διαφορά των εποχών. Ασφαλώ. Έχω να μάθω ακόμα. Μ, περισσότερα πόσα μπορεί να φανταστεί. Έχει να μου κάνει αποκαλύψει

πρέπει να το υποψιάζεσαι. Τι ακούω. Ε... Πες να μου φέρουνε χυμό ντομάτας. Αντέν. Μάλιστα. Άκουσε. Φέρε χυμό ντομάτας για τη δεσποινίδα Μπάρμπαρα. Μα μέσα. Ένα φίλτρο. Δεν καπνίζω το πρωί.

Λοιπόν, γνωρίζει στο σπίτι μα, ε? Δεν χρειάζεται να σου κάνω το σχεδιάγραμμα. Το δωμάτιό μου είναι πλάι στο μπάνιο τη μαμά. Ένα απλό στίχο μα χωρίζει. Όταν η μαμά κάνει την τουαλέτα τη, τα ακούω όλα. Εκτό και αν κάνει θόρυβο το νερό. Εγώ φυλάγομαι άμα έχω επισκέψει. Είμαι πολύ διακριτική. Αλλά αυτή. Και ο μπαμπά που έρχεται και συζητάει μαζί τη, εκμυστηρεύσει κτλ. Του εμπνέει, φαίνεται το μέρο. Ακού όλα τα ακούω. Και οι φίλοι μου το ξέρουν όλοι. τι διασκεδαστικό είναι.

Άι, σύγρασε, σύγρασε. Θα σου διηγηθώ μονάχα ό,τι σε αφορά. Μπορεί να απαγορευτεί τους άστορτους, να δικομαχήσουν, να κάνουν σύμβαση, να λάβουν ένα κεφάλαιο ακίνητο και, δεν θυμάμαι πιο άλλο ακόμα, χωρίς την έγκριση ενός συμβουλίου διορισμένου από το δικαστήριο. Ε, απερίμενε, δεν είναι αυτό το πιο καλό. Ο ενήλικος που βρίσκεται σε συνήθεια κατάσταση η ληθιότητος, η αν ακόμα

αν τόσε φορέ το είπαν, όμως... <Ρι> Α, ναι, ναι, ναι. κι αν ακόμα αυτή η κατάσταση παρουσιάζει στιγμά διαυγείε. Κάθε συγγενή είναι. Ε, τέλο πάντων, μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση ενό συγγενούς Μα <Ρι> δεν μου λε τη σχέση έχω εγώ με αυτή την ιστορία. Ω, μανταρίν, μανταρίν. Βλέπει, εγώ είμαι εντάξει. Να είσαι κι εσύ. Ε, δεν μπορεί να το πιστέψει. Ε. Θέλει κι άλλε λεπτομέρειε. <Ρι> δεν σε ρωτάω. Να πει μονάχα ό,τι θε να πει.

Αυτό που τους κάζει περισσότερο είναι που παρευρίσκεσαι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Μα Θεέ μου, η παρουσία μου ακριβώ αποδείχνει και οι επεμβάσεις μου ότι δεν βρίσκομαι σε κατάσταση... Πώς το είπες αυτό? Ηλυθιότητος, πνευματικής καθυστερήσεως ή μανίας. Ε, ο, τίποτα από όλα αυτά είναι γελίωτο. Νομίζεις πω το ειπες αυτο ηλυθιοτητος πνευματικης καθυστερησεως η μανιας τιποτα απο ολα αυτα ειναι είναι γελίο νομιζω πω ναι. Λένε ακόμα «ζή τριγυρισμένοι από γέρους». Από αυτή την πλευρά δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.

Αλλά αυτό που τους εμποδίζει στα αλήθεια να κινηθούν είναι η υγεία σου. Και η περιουσία μου. Ακριβώς. Απες μου λοιπόν, Μανταρίν. Ε, σε ήξερα πλούσια, αλλά σε αυτό το σημείο. Καλείς είσαι βαθύ πλούτη. Και πότε τα άκουσες αυτά τα ωραία πράγματα. Πάει πολύ σκέρος

αλλά τώρα τελευταία είναι μια εβδομάδα πήρανε άλλο δρόμο. Ο παμπάς συμβουλεύτηκε δεν ξέρω ποιον για να κατατοπιστεί. Το συμβουλέψανε να έρθει να εξακριβώσει επί τόπου την κατάστασή σου. Ήθελε να είναι βέβαιος όσπου θα μπορούσαν να προχωρήσουνε. Συμβούλιο και δαιμονίας ή δικαστική απαγόρευση. Γι' αυτή τη δουλειά έρθανε σήμερα το πρωί. Και τι αποδείχνει πως δεν είναι πλαστό όλο αυτό το μυθιστόρημα. Μυθωμα

Έχω. Θα σου τέγαιζε περίφημα αυτό ο χαρακτηρισμό. <σχεδίδι> έχω και μάρτυρα, έχω. Ένα ξέννο. Ανακατεμένου σε αυτή την ιστορία. <σχεδί> ε, είχα κάποιο στο δωματιό μου. Ποιον, <σχεδί> <σχεδί> τον Πάμπλο. Φαντάζεσαι πω θα έχω εμπιστοσύνη σε ένα ζυγκολό. <σχεδί> Κάνει λάθο. Είναι εντάξει άνθρωπο. Και λεφτά. Είναι γιο του μορφωτικού ακολουθού τη πρεβία του Περού. Καλύσε τον άρθι, α αν θέλει. Θα του κάνω να Όχι, να του συστήσει και μύθεια. Άρχισε να με πιστεύει, ε. Αλλά δεν είπα τέτοιο πράγμα.

Ποιο κίντρο έκανε τέλο πάντων να μη ειδοποιήσει, Δεν είναι βέβαια γιατί σε πνίγει το αίσθημα τη δικαιοσύνη, Όχι. Είναι η μάδη ζωή που μου κάνει στο σπίτι. Θέλω να του τα ξεπληρώσω. Περίμενε την ευκαιρία. Αυτή μου ήρθε κουτί. Αναρωτιέμαι, γιατί παραπώνιασε. Έχει ύφο πολύ κακό ανατεθραμένη. <φυ> δεν μπορούν, δεν μπορούν να με κάνουν να του αγαπήσω. Αυτό δεν του το συγχωρώ. Ε, το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει.

Πρέπει να τους κυνηγήσει Μανταρίν, αν κερδίσουν, αν πάρουν τα πάντα στα χέρια τους, ποιος τους κρατάει έπειτα. Θα νομίζουν πως γίνανε, ποιος ξέρει τι γίνανε. Τι περιμένεις από μένα ως αντάλλαγμα για, για τις πληροφορίες Ο, Τίποτα, να τους κυνηγήσει. Και πότε έχετε γναικλιά ε, σου. Τις 12 Ιουλίου, γιατί. Για τα 18 σου χρόνια σου προσφέρω ένα MG. Ε.

Ένα MG? Θα τρελαθώ. Ένα MG? Μα, μα αυτό είναι απίστευτο. Όμω εγώ δεν σου ζήτησα τίποτα, ε. Μια στιγμή, μην ξεγελάσει. Θα βάλω ημερομηνία στο check 12 Ιουλίου. Μέχρι τότε θα έχω εξακριβώσει αν μου λε αλήθεια ή όχι. Και αν ακόμα λε αλήθεια, και αν ακόμα είναι για μένα εκδούλευση, όμω είναι πολύ ποταπό για σένα αυτό που κάνει.

Είναι κακοήθεια. Δεν θέλω να σου χωστάω τίποτα. Σε πληρώνω. Και μην προσπαθεί να προεξοφλεί το τσέκ. Δεν προεξοφλείται, θα το ακυρώσουν. Α, μην ανησυχήσω. Ξέρω να περιμένω. Δεκαεφτά ολόκληρα χρόνια περιμένω. Αλλά ξημερώνοντα, οι 12 Ιουλίου στο βολάν τη MG μου αμέσω. Ούτε λεφτό δεν θα καθυστερήσω. Μούτρα που θα κάνει, οι που μου ζαβεδούνε. Και, και οι νεαροί, και οι συγγενεί. Α, ξελατρεύω, μου, μανταρινάκι μου, ξελατρεύω. Γεια σου, μανταρίν μου, γεια σου.

Δεύτερα, τούτο πάλι, μπουκετάκι. Είσαι αγκλάρντες. Έλα, άκουσες. Ναι, η Αντέλ με έβαλε σε καλή θέση. Πρώτο θεωρείο. Ούτε λέξη δεν έχασα. Και να σας πω, άξιζε τον κόπο. Και εγώ άκουσα. Έκανα άσχημα, καθόλου. Είναι ανάγκη να έχω ανθρώπου γύρω μου. Καλά δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα. Τα παιδιά μου να με βάλουν υποκειδαιμονία.

Τα παιδιά μου να με θέσουν υποδικαστική απαγόρευση. Ένιωθα πως κάτι μου μαγειρεύανε. Αλλά αυτό... Κάθισε καλή μου, το χτύπημα oh. είναι βαρύ. Σε νιώθω. Αλλά μη χάνεις το κουράγιο σου. Δεν έχω χάσει καθόλου το κουράγιο Είμαι απλώς εκνευρισμένη. Ως φρένο με τη μυρωδιά της μάχης. Καλή είμαι χαζή. Όλα αυτά είναι παραμύθι. Αυτό το τερατάκι λέει ψέματα. Αγκλάρ, με τη δική σα.

Με καθησυχάζετε. Εγώ πιστεύω πω λέει ψέματα. Δεν το πιστεύετε καθόλου. Ε, Πώ το συμπεραίνετε. Το τσέκ. Δεν θα είχατε υπογράψει. Μα ήταν μια στιγμή παραλογισμού. Καθόλου. Είχατε αντιθέτω εξαιρετική διάβγεια. Και είμαι ει θέση να σα διαβεβαιώσω ότι αυτή η μικρή επανέλαβε σχεδόν λέξη προ λέξη τα άρθρα του αστικού κώδικα. Δεν μπορούσαν τα πλάσι με τη φαντασία τη. Είναι φανερό πω οι γονεί τη σκέπτονται να σα βάλουν υπό κυδαιμονία και αν είναι δυνατόν να σα θέσουν υπό απαγόρευση. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι τρελοί. Δεν θα μπορέσουν να αποδείξουν τίποτα.

Τέλο πάντων, πέστε μου, έχω ύφο μανιακή. Είσαι λίγο ζωηρούλα αυτό εδώ. Καλή τι μα λε. Και λοιπόν. Ότιδήποτε και αν συμβαίνει, δεν πρέπει να υποτιμάτε τι δικανικέ ικανότητε των παιδιών σα. Σύμφωνα με όσα έμαθα προλίγου, σύμφωνα με όσα ήξερα για αυτού, θα έχουμε να κάνουμε, φαίνεται, με εκλεκτού αντιπάλου. Τέλο πάντων, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν και παραπάρχουν.

Η εγγονούλα σα σα απίγγειλε πρώτα μερικά άρθρα του αστικού κώδικα που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ει βάρο σα. Αν τώρα οι οικογένειε, αρματωμένε με τον αστικό κώδικα, αρχίζουν να καταδιώκουν τι ηλικιωμένε κυρίε, πού θα πάμε. Ε πράγματι, πάντοτε προσβάλλουν οι απόγονοι. Τα βλέπει, αγαπητή μου, ε? τα βλέπει. Σου το έλεγα πάντοτε να μην έχεις ποτέ μπει στο συγγενικό που τα γόνατά μου. Τα δικά μου όμω, όχι. Θα παλέψω. Αντέλλα. Αχ. Oh.

Νομίζουν ε, πω η γυριά θα τα παραδώσει έτσι εύκολα. Χα, χα θέλουνε πόλεμο, ε. Αντέλα, Ανέλα! Από σήμερα και μπρο δεν θα είμαι εδώ ούτε για τι κόρε μου ούτε για του γάμπου μου. Πε και στο Ζωζεφ ε. δεν θα ανοίξει τον κήπο την καγκελόπορτα, ούτε στο τηλέφωνο. Δεν έχω δίκιο, κυρία Γκλάρκ. Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Βεβαίω. Μια στι μου, κύριε, η κυρία του έκανε τόσο όμορφα δώρα και αυτέ τσακώθηκαν μαζί τη. Α κοιτάξουμε, τι θα

Παιδιά μου, σα προειδοποιώ ότι θα με ειδούν στην καλύτερη μου φόρμα. Αντέλ, να τηλεφωνήσει το γιατρό να έρθει αύριο να με δει πρωί-πρωί από το κεφάλι ω τα πόδια. Ε, δεν έχω τίποτα, το ξέρω, αλλά θέλω έτσι να με δυναμώσει κάπω. Πάντα ε, σύμφωνο, κυρία Αγγλικά. Βεβαίω, έχετε δίκιο να αντιπλασιάσετε τι προφυλάξει και την προνοητικότητά σα. Και μάλιστα δεν θέλω να δραματοποιήσω την κατάσταση, αλλά καλά θα κάνετε να μην βγαίνετε ποτέ έξω μόνη. Αλλά βρήκα κιόλα σωματού, φίλεκα. Αντέλ, Μελθή. στείλε μου τον πουλό.

Και το καπέλο μου και το ανάξι να ετοιμαστεί. Θα βγει. Απ' τη φαντάζεσαι, εχ, πω θα κρυστώ μέσα, γιατί του φοβάμαι. Όχι, θα βγω, θα βγούμε μάλλον. Θα πάμε όλοι να κάνουμε ένα υπέροχο γεύμα κάπου. Ψιλά το κεφάλι. Μπλάν, σε παρακαλώ. Με περιμένει ο Φελίξ. Προσκαλώ και τον Φελίξ. Ah. θα περάσουμε να τον πάρουμε. Σε παρακαλώ, δεν είναι ώρα να μου φέρει αντιρρήσει. Μπλάν, σε παρακαλώ. Βουλό, δεν πάντοτε δουλειά, εχ. Mm. Λοιπόν, έγινε.

Σε προσλαμβάνω στην προσωπική μου υπηρεσία, ώστε να αποκτήσω μεταταξί. Και για να έχουμε καλή αρχή, θα φά μαζί μα. Αντέλα, τηλεφώνησε να μα κρατήσουν ένα καλό τραπέζι στο παδειόν Ντόρ. Πέντε σερβίτσια. Αν η κυρία φάει πλούσια φαγητά, θα έχει πάλι δυσπεψία. Έτσι ε, και έτσι την έχω πει. Θα έχει πάλι υπνία. Μα μη πώ πρόκειται να κοιμηθώ, ε. Να είμαστε σε κατάσταση αλλοφροσύνη. Ε, λοιπόν, όσο περισσότερο τρελό είναι κανεί.

Ποσο περισσότερο πρέπει να γλεντάει και να γελάει. <ΣΣΟΡΟΟ> φυλακισμένη, είμαι φυλακισμένη. Με κλείθαμε εδώ μέσα και δεν ξέρω ούτε πού βρίσκομαι, ούτε πώς βρίσκομαι, ούτε ως πότε θα βρίσκομαι εδώ μέσα. Το μόνο βέβαιο είναι πως από τότε που με κλείσανε εδώ μέσα περάσανε έξι ολόκληρες μέρες, δηλαδή μια εβδομάδα.

Αν είμαι σε θέση να λογαριάζω τουλάχιστον. Αλλά θυμάμαι, θυμάμαι το σαράκ μου, το ζωντανοβούδα, την Οδονέηβα. Ναι, η διάλεξη ήταν το φιλμ γραφικότατο, η αίθουσα πολύ παριζιάνικη. Πρεσβευτέ, ηθοποιήμανε και εν. θαυμάσιο ε, άνοιγμα φθηνοπορεινή σεζόν. Αλλά η έξοδο, α όχι, η έξοδο δεν επιτηρείται αρκετά από την αστυνομία.

Νομίζει πω είσαι ασφαλισμένο στο μπράτσο ενό άντρα δυνατού, ξύπνιου, περιμένει το αμάξι σου και παθαίνει, λέει, εμπλοκή δίθεν τυχαία, φιλονικία, τσακωμό, και ξαφνικά, χ, να είσαι φορτωμένη, σαν γύνο του πεζοδρομίου. Αλλά δε σε οδηγούν ησυχα-ίσχα σε ένα έντιμο αστυνομικό τμήμα, όπου θα μπορούσε επιτέλου να αποδείξει τα χρηστά σου ήδη και να αποκατασταθεί. Όχι, πρόκειται για μεγάλη ματσαράγκα.

Φίβοτρο, δέχισμο των ματσών, μυστριώδης διαδρομή ανάμεσα σε δύο άτομα που μυρίζουν πέσια και ξαναδύσκεις τον εαυτό σου μέσα σε ένα ψιωριαρό κομείο που το ξέρω που είναι. Ε, εσύ εκεί δίπλα στο δωμάτιο. Ναι, ναι, ναι, έφασχα να Ξέρω πως δεν δίνετε καμιά σημασία σε αυτά που ξεφωνίζω. Ξέρω πως είσαστε προκατυλημένοι εναντίον μου, ξέρω ακόμα.

Πώ επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, αλλά τι θέλετε να κάνω. Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω εδώ και έξι μέρε που σαπίζω εδώ μέσα σε αυτόν τον απροσδιόριστο τόπο. Και δεν θέλω να μιλάω μόνο με τον εαυτό μου. Όχι, όχι, όχι, αυτό θα ήταν απόδειξη πω είμαι στα αλήθεια τρελή. Και το ξέρετε εσεί πω δεν είμαι τρελή. Ε, εσεί!

Εσείς που είσαστε εκεί από πίσω πειμένοι, εδώ μέσα μόνο και μόνο με έχετε για να με κατασκοπεύετε. Εσείς που πυρονόσαστε μόνο και μόνο για να καταγράφετε και τη μικρότερη μου κίνηση. Εσείς που δεν με αφήνετε από τα μάτια σας όταν κάνω την τουαλέτα μου ή οτιδήποτε άλλο. Μα το ξέρετε, το ξέρετε καλά πως δεν είμαι καθόλου τρελή! Ανάνδρη, πλησιάστε, πλησιάστε τουλάχιστον όταν σα μιλάω. Κέρβεροί!

Α φλάχνει! Αγκάρδι! Μυρίστε, κυρία, έχετε τα χυπαλόνια. Αχ. να ξέρω εσεί τη θέση μου τι θα είχατε. Θα είχατε αυτό το κρύο ύφο που έχετε. Μα τη νύχτα δεν κοιμηθήκατε καθόλου. Α. Ούτε καν θελήσατε να πλαγιάσετε. Δεν πήρατε ένα καταπραϊντικό κενά το αποτέλεσμα. Α, δεν πιστεύω να φαντάζεστο. Θα δεχθώ τα γιατροσόφια σα. Τα δίθεν καταπραϊντικά σα για να ξυπνήσω πεθαμένη.

Στην αρχή υποπτευόμουν ακόμα και εκείνο το βρωμό Ζαμπώνσε και τι άνοστες κομπόστες και αρνιόμουν τα πάντα. Έκανα απεργία Αλλά αυτό θα μα Και έχω ανάγκη από μου τι δυνάμει για να μπορέσω να αντισταθώ. Ακούστε με δεσποινή. πώς Πώ ονομάζεστε, Δεσμινή Σάρτου. Ναι, ακούστε με δεσμινή Σάρτου. Πετε μου τουλάχιστον πού βρίσκομαι. Με αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα.

Ε, ούτε θα μου δώσει το κλειδί του μυστηρίου, αλλά θα μπορώ έτσι μέσα στα σκοτάδια μου, τουλάχιστον που παλεύω να πω. Ε. Με έχουν ξεκόψει από τον έξω κόσμο, ε. έχουν διαγράψει από τους ζωντανού, με έχουν εκμυδενήσει. Με τη λήξη να με αυτή τη που καμίσα που με κάνει να ξεχνάω και η, την ίδια την προσωπικότητά μου. Μα όλα αυτά είναι προσχεδιασμένα.

Πεςτε μου τουλάχιστον που βρίσκω. Κάνει αυτά το Σα δίνω το λόγο μου. Και ο λόγος, κυρία Τουρπένη, χωρί να θέλω να υπερηφανευτώ, έχει κάποια αξία στο Παρίσι. Και ιδίω στον κόσμο των υποθέσεων. Κύριε, Και παντού. Κυρία, μου απαγόρεψα να σα πω που βρίσκεστε. Ο κύριο Διευθυντή έχει μόνο αυτό το δικαίωμα. Και πότε, παρακαλώ, θα εμφανιστεί αυτό ο κύριο. Τι περιμένει επιτέλου. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κιόλα.

Αν υπάρχει κάποιος πάνω από εσά κάτι πίσω από αυτούς τους στίχου που είμαστε... Μα επιτέλους πέστε μου, είναι Παρίσι εδώ, είναι περίχωρα, είναι ένα αφηρημένο μέρος. Αν άνοιγα αυτή την πόρτα τη δίπλο κλειδωμένη, αυτό το παράθυρο με αυτά τα βαριά κάγκελα και τα κλειστά... θα βρισκόμουν πού, στο κενό. Τι ώρα είναι πρώτα πρώτα, γιατί μου πήραν το ρολόι μου. Μόλις έξι η ώρα το πρωί. Α, μπράβο.

Αυτή τη φορά βλέπω μου απάντησε τουλάχιστον. Αυτό φαίνεται έχει δικαίωμα να το πει για να μάθω πω μια ακόμη μέρα πέρασε και να βυθιστώ περισσότερο στο μαρασμό μου. Έξι ώρα το πρωί. Ο Ζωζευτόρ θα ξυπνάνε για μισή το καζάνι. Με νομίζετε τρέλια. Σα είπαν αυτή γριά είναι τρέλια. Και σαν καλή φυσταμένη, εσεί υπακούετε τυφλά και με νομίζετε τρέλια. Πώ, πώ, βλέπετε, ούτε καν διαμαρτυρήστε.

Αλλά θέλεις πάνω, να ακούτε, με βλέπετε, Είσαστε μάρτυρα σε μου τις στιγμές, να διαπιστώνετε ότι δεν λέω τίποτα το παράλογο, δεν κάνω τίποτα. Είμαι ταραγμένη, βρίσκεται ότι είμαι ταραγμένη σύμφωνη, αλλά δεν μου λέτε στην κατάστασή μου. Το αντίθετο θα ήταν ανομαλία. Ναι, είμαι ταραγμένη, αλλά ψυχρεμή ταραγμένη. Δεν βαριστάνω τον Απολέοντα, ούτε τη μαϊμού, ούτε την κόκκινο σκουφίτσα.

Τέλος πάντων, όποια είναι τρελή, φαίνεται. Εσείς μάλιστα θα έχετε συνηθίσει εδώ, ε, όχι. Άρα δεν λέει τίποτα. Αχ, θα με τρελάνε στο τέλος. Μη μήπως είμαι τρελή, δεν ρωτάω εσάς, τον εαυτό μου ρωτάω. Για να δούμε, για να δούμε, είμαι σε θέση να σκεφτώ. Η μνήμη μου λειτουργεί κανονικά, για να δούμε.

Θα μπορέσω να επαγγείλω ένα μύθο του Λαφοντένη. Θα τον θυμηθώ. Ολόκληρο το καλοκαίρι ετραβουλούστε στο Μα οταν ο Σιμώνας και το παγωμένο αχέρι ούτε μήγα ούτε σκουλίκι για το δύστιχο γηδίκι. Μπράβο μου! Αχα. Και πάνε 65 ολόκληρα χρόνια από τότε που τόμασα Ποιος μπορεί να το επαγγείλει καλύτερα από

ε, βλέπετε με σύνθαρτο, στον εαυτό μου μονάχα μπορώ να βρω το καλύτερο στήριγμα. Έχετε τα ρούχα μου δίπλα, ειναι. κλειωμένα και τη τσάντα μου. Ναι, αλλά δεν έχω ούτε αυτό το δικαίωμα. <coughs> το φαντάζομαι. Άκουστε, δεν σα ζητάω να μου τα δώσετε. Κάντε μου μονάχα μια χάρη. Μέσα στη τσάντα μου είναι ένα πορτοφόλι και μέσα σε αυτό ένα από τα πιστοποιητικά τη ταυτότητό μου.

Σε αυτό το πιστοποιητικό υπάρχει η φωτογραφία του διαβατηρίου μου, η υπογραφή μου και τα διδακτυλικά μου αποτυπώματα. Φέρτε το όμως σας παρακαλώ να το ειδώ. Μόνο να το ειδώ. Χωρίς να τα αγγίξω. Ε, τι θα πάθετε. Μάλιστα. Ορίστε. Κοιτάξτε το χαρτί και στα γρήγορα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Oh, το κοινωνικό σύστημα που το κατηγορούν τόσο. Έχει αυτό τα καλά

σας ευχαριστώ. Αυτό μου είναι αρκετό. Στην σαρτού δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλό που μου κάνετε. Είναι όμως καταπληκτικό. Οι κόρες μου, οι γαμπροί μου, να μεταχειριστούν τέτοια μέσα για να με κυμπνιδενήσουν. Σαν να μη με ξέρουν μένα. Με το καλό, με κάνεις ό,τι θέλεις. Όλο μου το προσωπικό το ξέρει. Οι μου, οι φίλοι μου.

Όλοι, όλοι οι ξένοι τέλο πάντων το έχουν καταλάβει από καιρό. Και η δική μου τίποτα. Δε σπίνει, δεν ξέρω αν έχει την οικογένεια και δεν θέλω να ταράξω τα ανέβρα σα. Αλλά πιστέψτε με, έχω πειρά. Οι στενοί συγγενεί μα ξέρουν λιγότερο από όλου του άλλου και από του ξένου και μα φέρονται πιο αδέξιοι από όλου του άλλου. Παράδειγμα, οι μου αντί να συμβιαστούν μαζί μου απειλέ. Ε,

δεν μπορούσαν να βρούνε καλύτερο τρόπο για να με εξαγριώσουν. Και όσο εγώ εξαγριώνομαι τόσο μεταχειρίζονται βία. Επίθεση, δηλαδή ανοιχτές εχθροπραξίες, αυμάσια. Θέλει σαν τον πόλεμο, θα τον έχουν. Και η ανακοχή δεν θα γίνει αύριο. Δεν με ξέρετε εμένα με καλά, δεν με ξέρετε. Έτσι, ε, θα τα σβήσω όλα από μια στιγμή στην άλλη. από αυτό, να ξεχάσω.

Ακόμα και αν καταφέρουν να με βάλουν υπό ακόμα και αν με θέσουν υπό απαγόρευση, εδώ μέσα, ακόμα εδώ μέσα θα του πολεμώ. Όσο μου μένει ίχνο λογική, θα είναι για αυτού εναντίον του. αυτήν χτυπήσαν Ποιο είναι, Εγώ ο Διευθυντής. ανοίξτε. Είναι ο κύριο διευθυντή. Ασπέρα. Αμέσω.

Κυρία, να σα συστηθώ. Καιρό ήταν. Είμαι ο διευθυντή αυτή τη κλινική. Φαίνεται από το τουπέ σα. Πολύ κατάλληλη ώρα για πρώτη επίσκεψη. Ο θόρυβος που κάνατε με σήκωσε από το κρεβάτι. Ξεχνάτε, κυρία μου, πω βρισκόσαστε σε αναρωτήριο. Γείτονέ σα διαμαρτύρεται. Ανοησίε. Μέρε και μέρε ξεφωνίζω εδώ μέσα και κανεί δεν παρουσιάζεται. Φωνάζω σε ένα χειρίδιο που το σφάζουν. Ακούστε με. Έτσι είναι καλύτερα, κύριε.

Διαμαρτύρομαι για τη στέρηση τη προσωπικής μου ελευθερία. Διαμαρτύρομαι για την απομόνωσή μου, για την αρπαγή και κατακράτηση των ενδυμάτων μου, των μπιζού μου, όλων των προσωπικών μου πράγματων. Δεν τέλειωσα! Απ' τώρα μου φέρετε αμέσω, χωρί καμιά καθυστέρηση, ότι μου ανήκει και να με αφήσετε ελεύθερη τούτη τη στιγμή

γιατί θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου. Μαντάμ, μαντάμ, ζητάτε τα αδύνατα. Θα συζητήσουμε σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό, Καθόλου! Θα με αφήστε ελεύθερη σήμερα, αυτή τη στιγμή. Αν είναι πολύ νωρίς, δεν πειράζει. Αν δεν υπάρχουν μέσα συγκοινωνίε, δεν πειράζει. Θα πάω, ποδαρόδρομο, ποδαρό δρόμο. Πού βρίσκομαι. Στο Σεν ε, δεν είναι και η άκρη του κόσμου.

Ε, αν δεν βρω τηλέφωνο να την καλέσω τόσο φέρω για να μου φέρει το αμάξι, δεν πειράζει. Θα πάω από το δάσο του Βενσέν, θα το διασχίζω. Τόσο χειρότερο. Προτιμώ να αντιμετωπίσω πρωί-πρωί του αλήτε παρά να μείνω έστω και μια ώρα ακόμα εδώ <laughs> πέρα. Δεν μπορώ να σα δώσω το εξητηριό σα. Θα πρέπει να καταλάβετε καλά ότι δεν είναι συμφέρον σα να χειροτερεύετε την κατάστασή μου, ούτε τη δική σα. Ματά, δεν είμαι ο υπεύθυνο. Είμαι εκτελεστικό όργανο. Εκτελώ διαταγέ και εσεί, ε!

Η ντόσο κόμμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, βρίσκει για πρόθεση την εξουσία σα. Επιτέλους παρουσιαστήκατε κι εσεί. Δεν μπορείτε όμω να κάνετε τίποτα κι εσεί, εξαρτάστε από ανώτερου. Μα τέλο πάντων, πού θα τελειώσει αυτή η ιεραρχία. Κυρία μου, μπήκατε εδώ κατόπιν διατεγή Ατρική ιατρική χωρί και με γνωμάτευση ενό γιατρού. Τι του δόκτωρο Ρουμπάν. Δεν τον γνωρίζω αυτόν τον κύριο και είμαι βέβαιη πω ούτε αυτό με γνωρίζει και πω ούτε υπάρχει καν υποθέτω.

Δείξτε μου τη γνωμάτευση. Ε, δεν μπορώ να δείξω στου ασθενεί τα χαρτιά του φακέλου του. Κύριε, στο σπίτι μου όλοι θα είναι φανερά ανήσυχοι εξαιτία μου. Αφήστε με τουλάχιστον να, να του καθυσυχάσουμε ένα τηλεφώνημα. Η δική σα, μαντάμα. Δηλαδή οι κυρίε κόρα σα και οι κυρίε γαμπρίστα. Δεν ανησυχούν καθόλου. Το ξέρουν πω είσαστε εδώ. Αυτοί το ζήτησαν άλλωστε. Κύριε, ας αφήσουμε τι πονηριέ. Σα λέω ακόμα μια φορά. Απαιτώ να με αφήσετε ελεύθεροι. Ε, Δεσπινή Σαρτού.

Ένα μπλοκ και ένα μολύβι. Αφήστε δεν έχω ανάγκη από διαβατήριο. Τα ρούχα μου μου και αμνίξτε μου την πόρτα. Mm, σημειώνω την επιμονή σας για να φύγετε. Τη σημειώνω φυσικά με λύπη μου. Γιατί είναι δυστυχώ σύμπτωμα της αρρώστιας.

Η τρελή μανταμ. Όλοι, εκτό από το ότι ισχυρίζονται πάντοτε πω τα έχουν 400, ισχυρίζονται ακόμη πάντοτε πω του κλείσανε χωρί τη θέλησή του. Αμέσω, μόλι αρχίσει η ιατρική παρακολούθηση, και πάντα κάνουν απόπειρε να δραπετεύσουν. Και αν δεν μπορούν με έργα, γιατί δεν έχουν την δυνατότητα, αντιδρούν με λόγια. Ευτυχώ. Αμένα λόγια, γιατί αυτό που είναι υπεύθυνο και έχει συνείδηση τη αποστολή του, έχει υποχρέωση να προσέχει.

Πολύ αστείωμα την αλήθεια. Λοιπόν, για να αποδείξω την διανοητική μου ισορροπία, θα έπρεπε να δηλώσω. Μάλιστα, είμαι τρελή. Τρελή για δέσημο. Καλό, πόσο δικαιοί είχατε που με κλείσετε. Λοιπόν, του γλουρανδίε, σα παρακαλώ, που είναι. Και έπειτα φαίνεται ενοητικό, και επιτρέψτε μου να πάω στο σπίτι μου στον Αιγύπτ. Σημειώνω. Παραλήρημα φαντασιοκληξίε. Μην υποτιμάτε τι παρατηρήσει που σημειώνω για εσά. Θα φουσκώσουν το φακελό σα. <laughs>

Πολύ καλά, Εξετάστε με. Ναι. Πώς αισθάνεστε, υποφέρετε από τίποτα. Από τίποτα. Καμιά αδιαθεσία, κανένα πονάκι. Αμπά, διατηρούμε σε θαυμάσια κατάσταση. Κάνω τη σουδική μου γυμναστική και νιώθω γερή σαν τον πύργο του Άιφελ. Σημειώνω, υπερεφορία ψυχική και σωματική. Αυθονία λόγων, μιμική ευχαίρεια. Ακουγλώσσα. Εφωνία.

Προτιμώ να μην σα απαντώ πια. Σου Δεν υπάρχει δικαίω, mm, και εγώ. απούζα. Απότομο ευθυμία. Μήπω είμαι επίση και κυκλοφθο. Πώ το λένε αυτό, Βεβαίω είστε. Α είμαι. Α ναι. Καλή ανησυχούσα. Μήπω δεν είμαι. Γιατί σήμερα όλο ο κόσμο είναι αυτό το κυκλοφθο. Πώ το λένε.

Ε, ε, ε, δεν μπορούσα εγώ να κάνω εξαίρεση. Mm, η γνωμάτευση που προκάλεσε την είσοδό σας στην κλινική μου αναφέρει όλα τα συμπτώματα τη κυκλοθυμία yeah. κυριαρχούντων των υπομανιακών εκδηλώσεων. Η μανία σα για αγορέ, οι περιοδικέ σα ταραχέ είναι πασίγνωστε. Από τότε που βρίσκεστε στη στέγη μου, έχετε συχνά παραλυρήματα μανία κατά διώξεω και παρουσιάζετε μερικέ ενδείξει διχασμού τη προσωπικότητο. <laughs> Αλλά αυτό που προέχει είναι το ότι είστε κυκλοθυμικοί με σχιζοφρενική εξέλιξη. Η <laughs>

Γιατί η κόρη σε μένει η Βουβή Σταντάλ. Ποια κόρη, Σταντάλ. <laughs> αυτή τη φορά παραλογίζεστε κυριολεκτικά. Κοντά είναι και αμαθέστατος. Αλλά πώς θα με κάνετε να πιστέψω αυτό το, το, το πιστοπικό του γιατρού. Πώς τον είπατε. Ρουβάδι, mm. αμάσιος και εξαιρετικά πεπειραμένος. Mm. Και για τον οποίο θα είχα κάτι να σας συμβουλέσω, μαντάμ. Mm.

Αν δεν είσαστε τόσο άσθημα από το εναντίον των συμβουλών μου ε, θα ήθελα να σας πω ε... πες το, πες το oh. Ξέρεις που με σε κάτι Ναι, ε, μαντάμ Θα πρέπει.

Θα έπρεπε να του γράψετε. Α, για να τον ευχαριστήσω για τη διάγνωσή του. Mm. Για να του αποδείξετε yeah. την καλή διανοητική σας κατάσταση. Την οποία όμω εσεί δεν αναγνωρίζετε. Mm. Αλλά την οποία εσεί ισχυρίζεστε. Mm. Βλέπετε ότι εισέρχομαι στις απόψει σας. Mm. Γράψτε μια επιστολή ήρεμη, ξεκούραστη. Μην διαμαρτύρεστε, μην διεκδικείτε τίποτα. Πετε του ότι είστε ικανοποιημένοι από την θεραπεία σα στις κλιματίδε. Α. Ah.

Κοντά στα άλλα αυτό το απέσιο μέρος λέγεται και κλιματίδες. Ναι, να προσθέσετε καθώς είναι και η καθαρή αλήθεια ότι καμιά κακομεταχειρίση δεν σα επευλήθηκε, ότι το φαγητό είναι θαυμάσιο, τέλος πάντων ότι δεν έχετε κανένα παράπονο. Ναι, και τελειώνοντα να του ζητώ λοιπόν, να φτει... Φυ... Προπάντως...

Τίποτα. Α, θα βεβαιώσετε τον δόκτωρα Ρουβάλτι για την καλή πνευματική σας κατάσταση Θα το ανακοινώσει στους δικού σας Και με την υψηλή συνείδηση που τον χαρακτηρίζει Θα σπεύσει να διατάξει την έξοδό σας α, Πιστέψτε με, δεν θα μπορούσατε να βρείτε καλύτερο τρόπο να τον πείσετε Γιαθανά σας Η παγίδα σας είναι κάπω χοντροκομμένη Θα έπρεπε να βρείτε τίποτα καλύτερο Ορίστε <laughs> Δεν θα χαρίσω αυτό το όπλο στους εχθρούς μου

Πιστέψτε με, δεν θα τα βρούνε τόσο εύκολα με μένα και εσεί ο ίδιο, Κύριε Κεφτιντά, ναι. Μπορώ να σα πω κάτι για τώρα. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Ε, Madame, έχω μια επίσκεψη να σα αναγγείλω. Την εγκρίνω, αν και η ώρα είναι ακατάλληλη. Ναι, την περιμένατε, γι' αυτό ήρθατε. Ο μασκά, όχι, να μην δει. Σα παρακαλώ, δεσμηνήστε, δώστε μου τη ρόπα μου, δώστε μου ένα. Για δύο λεπτά, κύριε.

Πέστε, σα παρακαλώ, να μου δώσει τα φορέματα. Μα είναι ταπεινωτικό, είναι ανώφελο. Μπροστά σε μια γυναίκα, μπροστά σε εσά. Αισθάνομαι βέβαια άσχημα με αυτή την περιβολή, αλλά επιτέλου αυτό ο κύριο είναι ο γαμπρό μου, είναι ο άντρα τη κόρη μου. Δεν μπορώ ε, να περιφύγω. Έτσι με περήφανε. Μα εσεί δε θα έπρεπε να νιώθετε τη θέση μου. Μα δώστε μου κάτι να σκεπαστώ, μια κουβέρτα, οτιδήποτε. Μάλιστα, μάλιστα. Ορίστε μια κουβέρτα. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, μακάλ, μπορεί να μπει τώρα. <coughs>

Σα αφήνω μόνο με την κυρία. Α, όχι, όχι, μείνετε. Ναι, φοβάστε. Κάθε άλλο. Λοιπόν, πε να βγει έξω αυτό ο άνθρωπο, και να κλείστε την πόρτα και μείνετε μόνο μαζί μου. Ναι, αλλά αυτή η συνάντηση πρέπει να γίνει ενώπιον μαρτύρων. Καλά, σε φοβίζω. Εάν έμενα μονάχο μαζί σα, γιατί δεν θα μπορούσατε να ισχυριστείτε έπειτα. Παράλογο. Ό,τι και αν ισχυριζώνουν, δεν θα είχε καμία αναξία, αφού παραδέχεσαι σαν αρχή πω είμαι ανεύθυνο. Μα μα, ακούστε Εάν ήρθα εδώ.

Το χλωμό ε, του ε, πρωινό, ε, κρυβώντά σα ε, κάθε φωτιά, ζωή. Ε, ε, Μάμα, ε, είναι για να βεβαιωθώ προσωπικά για τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων στι οποίε σα υποβάλαμε. Καταλάβατε. Γιατί δεν μου προτείνατε αυτέ τι εξετάσει την περασμένη εβδομάδα όταν ήμουν ελεύθερη. Θα πήγαινα σε έναν γιατρό, τι εκλογέ μου, έπειτα από κοινή συμφωνία. Αυτή η βίαιη νυχτερινή απαγωγή μου, απαγωγή στην ηλικία μου, η απομονωσή μου, η κατακράτησή μου. Τίποτα από αυτό το αστυνομικό σενάριο δεν ήταν απαραίτητο.

Και νομίζω ότι οι τα συνθήκες, οι παρατηρήσεις και οι εξετάσεις που έγιναν εδώ δεν έχουν κανένα βάρος. Α, νομίζετε σπαλμένα. Σας οδήγησαν εδώ εν πλήρη συνειδήση και για το γενικό συμφέρον. Καταλάβατε, ε, θέλησαν πρώτα-πρώτα να σας απαλλάξουν από καταστρεπτικές επιδράσεις, μακριά από τις οποίες θα μπορέσετε να ξαναβρείτε τη λογική σας. Άλλος παραλογισμός. Ζωμόνι. ελεύθεροι.

Και ακριβώ αυτό μου καταλογίζετε. Την ανεξαρτησία τη ζωή μου και του χαρακτήρα μου. Δεν ήσασταν καθόλου ανεξάρτητοι. Είχαν άντια από ένα σύμβουλο, ε, βέβαια. Μου χρειαζόταν ένα δικηγόρο για να τα βγάλω πέρα με εσά. Μα και δέκα ακόμα δικηγόροι θα ήταν Ελλήνες. Α, μα δεν μιλώ για τον δικηγόρο σα. Ακούστε, μαμά. Μαμα, χρειάζεται βέβαια να κατεθεί μήνυση για παράνομη κατακράτησή σα, καθώ λέτε, αλλά όχι εναντίον μα. Εναντίον τίνο λοιπόν. Εναντίον αυτού του κυρίου Μπουλό.

Που χρωνιάστηκε στο σπίτσε και δεν σα άφηνε να κουνηθείτε χωρί τον ελεγχό του. Α, ε, αυτό πάει πάρα πολύ. Χρειαζόμουν ένα σωματοφύλακα έπειτα από τα σκοτεινά σχέδιά σα που είχατε κάνει εναντίον μου. Ποια σκοτεινά σχέδια. Μα να, αυτά ακριβώ που εδώ και έξι μέρε την απαγωγή μου. Α, δεν είναι όμω λιγότερο αλήθεια ότι. Ε, και... Εγκατέστησα τον πουλό στο σπίτι μου, κι όχι στο δωμάτιο τη υπηρεσία όπω την κατοχή, αλλά στο ισόγειο, στον πυργίσκο που ελέγχει όλο το κάτω πάτωμα.

Ο μπουλό είναι κι και η μέρα και η νύχτα οπλισμένο. Οι υπηρέτε μου κι αυτοί είναι οπλισμένοι. Το σπίτι μου μεταβλήθηκε σε οχυρό. Ειδοποίηση στου ερασιτέχνε. Αυτή η κατάσταση τη πολιορκία οργανώθηκε από μένα. Εγώ αγόρασα τα ρεβόλβερ. Εγώ αγκάρεψα τον βαπτιστικό μου που απόκτησα στον πόλεμο. Επιβαρυντική περίπτωση. Γιατί πρόκειται για έναν άντρα που κοιμάται στο σπίτι σα και εμφανίζεται παντού μαζί σα. Δεν είναι καθόλου ωραία για εσά, μαμά.

Πια λάβουμε υπόψη και τη διαφορά τη ηλικία, ε! Ωραία κοροϊδεύουν στο Παρίσι. Η κυρία Τυρπάν και ο φαντάρο τη. Mm. Τα κουτσοβολιά μαμά δίνουν και παίρνουν. Τι χρώ! Μαντεβό, ποιο βρήκε αυτό το ελέινο έβριμα. Ακούω από εδώ την Ουρσουλα να ψυχυρίζει με το σνόβαξαν τη. Η κυρία Τυρπάν και ο φαντάρο. Ναι, ναι, αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώ. Τα παιδιά σα το θεωρούν προσβολή.

Δεν είναι η χική που σας σκοτίζει. <laughs> Αν τα βάζετε με αυτόν τον εξέρετε νοέο είναι, γιατί ξέρετε πως το πρόσωπό τώρα έχω έναν μάρτυρα, ήταν εκεί εκείνο το βράδυ, θα δώσει τα χαρακτηριστικά των απαγωγέων μου. Δεν είναι δηλώς.

Είναι από αυτού που κατέλαβαν τη στουτγάρνη. Με λίγα λόγια σας ενοχλεί και ζητάτε να τον μειώσετε. Ξείς αντίθετα με το να μην τον αποχωρίζεστε καθόλου, τον χαρακτηρίζετε για... Δεν θα με κάνεις να θυμώσω. Αυτό θα σε εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Άκουσέ με μασκάρ, παίζω με ανοιχτά χαρτιά. Κάντε και εσεί το ίδιο. Τι θέλετε από μένα, τι μου ζητάτε. Είδα ότι με ορισμένε υποχωρήσεις...

Δεν μπορώ να έχω πλέον εκτήματα, αλλά δεν φαντάζομαι να σκέπτεστε να με έχετε κλεισμένοι εδώ μέσα πού να πεθάνω. Ποιο ξέρει. Ε, όχι εδώ. Εκτό ότι αυτό το μοιραίο τέλο δεν φαίνεται και τόσο κοντινό, έχω και φίλου, Ε, που θα ενεργήσουν. Επτά υπάρχει ο κόσμο. Δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε τι ερωτήσει των ανθρώπων, τα κουτσομπολιά, το θόρυβο. Τέλο πάντων, με τι δύο κόρε μου και με τον άλλο μου γαμπρό, γίνεστε τέσσερι. Είσαστε πάρα πολύ.

Κάποιος από εσάς θα προδώσει και θα περάσει στο άλλο στρατόπεδο. Γιατί? Ε, γιατί αξίζει πραγματικά τον κόπο. Το μυστικό είναι τα πολλά λεφτά. Ε, πτώ, δεν είσαστε και μονιασμένοι οικογένεια. Η μοναξιά μου είναι η απόδειξη. Τέλος, γιατί εσένα, Βασκάρ, δεν σε χωνεύουνε, δεν σε αγαπάνε. Και με λίγα λόγια. Ε, και με λίγα λόγια. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Ναι, αυτό που θα απλοποιούσε όλα... Ναι, ε... ε...

Ε, αν λάβομαι υπόψη ότι βρίσκεστε σε κατάσταση να είναι να διαχειριστείτε φρόνημα την περιουσία σα και να χρησιμοποιήσετε λογικά τα έσοδά σα, αυτό που θα τα απλοποιούσε όλα είναι να παίρνατε μονάχα σα την απόφαση. Ναι, ποια απόφαση! Να εγκαταλείψετε την περιουσία σα. Βέβαια, ο τρόπο θα πρέπει να μελετηθεί καλύτερα. Πάντω, όμω, αμέσω μόλι την εγκαταλείψετε, δεν θα υπάρχει πια κανένα λόγο να επιτηρήσετε. Καταλαβαίνω. ή να δώσω τα πάντα

ή τρελοκομείο, mm -hmm. ποτέ σκέφτηκε. Μάσκαρ, την περίμενα μια τέτοια πρόταση, δεν θα δεχτώ ποτέ. Όχι, δεν θα ανοίξω τα χέρια μου από τη μια μέρα στην άλλη για να μου ξεφύγει μέσα από τα δάχτυλα ο καρπός του μόχου τριών ανθρώπων, του πατέρα μου, του άντρα μου και εμένα

σαν να έχει σαπίσσια να τον αφήσω να φύγει. Όχι! Μα, μα, μα πρέπει να καταλάβετε καλά. Φύγε! Φτάνει αρκετά. Ε. Φύγε. Ε. και σεις κύριε, φύγετε. Να, ε. ε. αφήστε με ισχύ. Θέλω να κοιμηθώ. Θα ξανάρθω αργότερα. Καλά, καλά. Βεσποινίσσα του βοηθήστε την να πλαγιάσει. Μάλιστα.

Θέλετε να σα βοηθήσω να πλαγιάσετε, κυρία Τα ακούσατε όλα όσα είπα Ναι, όλα Πρώτα ο διευθύντες Ιστερά ο γαμπρός. Ναι, κυρία Νομίζετε ε, Θα θέλατε τώρα ένα καταπροϊντικό Έτσι άλλωστε θα μου αποδείξετε ότι τώρα πια έχετε εμπιστοσύνη σε μένα Ας δώστε μου ένα κόμπι Ορίστε Και όνειρα γλυκά Ευχαριστώ

che ma o meteorosc Più sìne. An esiste. Più

Ανοίξτε το νόμο του λόγου. Είστε εινωστικό τη περατισμένη. Μάλιστα, και απαγορεύω να μπει σε αυτό το δωμάτιο οποιοδήποτε ξένος. Μου ανοίξατε ωστόσο γιατί είμαι δικηγόρο. Ε, μα νόμιζα ότι σα συνόδευαν. Ποιο σα έφερε εδώ, Η ώρα η καλή. Είναι η ώρα που κάνανε γενική καθαριότητα οι καθαρίστριες. Όλα κάτω τα έχουν ανοιχτά. Με είδανε. Αλλά του είπα πω έχω ειδική άδεια. Ναι, αλλά θα ειδοποιήσουν το διευθυντή. Αυτό θα το δούμε.

Να ξυπνήσω την κυρία Τιουρπέν ή καλύτερα εσείς. Δ, δεν ξέρω τι να σας πω. Μα δεν πρόκειται να φύγω αν δεν τη μιλήσω. Για σταθείτε. Κρυφτείτε για λίγο πίσω από την πόρτα. Ξέρετε τα νεύρα της κυρίας Τιουρπέν πέρασαν αρκετή δοκιμασία σήμερα. Πριν από λίγο ήρθα ακόμα εδώ γαμπρό της και την τάραξα φάνταστα. Για περιμένετε. Εγώ θα την ξυπνήσω. Κυρία. Ναι. Κυρία ξυπνήστε. Ναι. Μα πάλι, τι είναι.

Πρόστασε να με πάρει καλά-καλά ο ύπνος. Ξυπνήστε. Mm -hmm. Έχετε μια ευχάριστη mm -hmm. επίσκεψη. Κι άλλη. Α, μου φτάνει για σήμερα μια. Ο δικηγόρος. Ε; πού είναι. Να τον δω να το πιστέψω. Αγαπητή κυρία Τιουρπέν. Α, καλέ. Δε φτιάξτε. Να μια ανθρώπινη ψυχογνωμή. Του σιάζεται, κοντά μου. Αισθάνεστε έτοιμοι για έφοδο. Τι θέλουν άραγε ακόμα να μου κάνουν. Σα απα

Ντυχείτε. Α, δεν περιμένω να μου το πείτε δύο φορέ, αμέσω. Τα ρούχα μου δεν σπινεί. Αλλά κυρία. Δε σπινής, Δεν θέλω να μεταχειριστώ ψυχολογικό εκβιασμό. Όμω ξέρω το δίκαιο. Είναι το επαγγελμά μου, βλέπετε. Είναι για εσά κατάλληλη στιγμή να αποδείξετε αν είσαστε συνένοχο ή όχι απαγωγής και απομονώσεω. Ω την ώρα δεν έχω τίποτα εναντίον σα. Ίσως και να είχατε άγνοια. Εντάξει, θα φέρω τα ρούχα τη κυρία. δεν απελπίστηκα.

Που είχα εμπιστοσύνη ακόμα σε εσά. Ζήτω η δική χώρη! Όλοι ρούχα. Ο ευχαριστώ τη μίσαρ του. <coughs> Φεύγω για να δειθείτε. Μίνετε! Σόλτητα από να βάλει ο να βγαίνει δεν τρέπονται. Ετοιμαστε γρήγορα. Τι ώρα είναι. 7 το πρωί. Πότε δεν γύρω στο σπίτι μου τέτοια ώρα, είναι όλο καλά στο σπίτι. Πολύ καλά. Και ιδανικά; Πια. Σκυλήτρια μου ιδανικά. λεβάλω. <laughs> Βεβαίω, πολύ καλό. Σα να καλύψετε τα έχη μου. Θα σα ταδηγεί όλε το Μάθετε ωστόσο ότι ο βαθιστικό σα.

Έδειξε τέτοια αφοσίωση και τέτοια ξυπνάδα που μάφησε κατάπληκτο Ο Μπουλό είναι περί με μέλλον Όταν οι εχθροί μας κατατροποθούν θα αποκτήσει τα πέντε του ταξί Δεν μπορούσε να το συγχωρήσει τον εαυτό το ότι γελάστηκε και έπεσε στην παγίδα εκείνο το βράδυ στην Οδόν Τενεβά Αυτό τον ατσάλωσε, αυτός ανακάλυψε τα ίχνη σας Εγώ μόνο τον ακολούθησα και τον καθισίχασα

γιατί ήθελε να κανονίσει μόνο του το λογαριασμό του με τον γαμπρό σα. Λεβεντόπαιδο! Θα συμβούλευα τον κύριο Μασκάρ να μην βρεθεί στον δρόμο του. <χω> Τέλο πάντων, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώ τα κατάφερε αυτό να με απαγάγει και να με απομονώσει. Από πού άγγιξε αυτή τη δύναμη. Πλήρωσε. Με τα δικά μου τα λεφτά δηλαδή. Ωραία, απίστευτο. Κάντε γρήγορα. Ποιο είστε, κύριε. Ο δόκτωρ Αγκλάρντ, δικηγόρο.

Από δεκαετία προσωπικό σύμβουλο τη κυρία Τουρπέ. Αυτό δεν σα δίνει το δικαίωμα, Είμαι επίση φίλο τη περάτησάς μου και από τη στιγμή που μπήκα σε αυτού του τείχου και τη βρήκα φυλακισμένη, είμαι επιπλέον μάρτη μια μηχανογραφία τη οποία υπήρξε θύμα. Και για να μην τα πολυλογούμε, διέταξα να τη ξαναδώσουν τα ρούχα τη. Παραβιάσετε τι πόρτε μια ιδιωτική κλινική. Κανεί ξένο δεν επιτρέπεται να βγει εδώ. Και ο κύριο Μασκάρ, ξέρω ότι σήμερα το πρωί. Μην αλλάζετε θέμα. Είμαι ο διευθυντή αυτή τη κλινική. Θα σα υποβάλω μήνυση.

Και όσο για τη νοσοκόμο, που πήγε αυτή, θα λογαριαστούμε. Το κτίριό σα δεν είναι κλινική. Πολύ περισσότερο δεν είναι ψυχιατρικό άσυλο. Ο διευθυντή του δεν έχει λοιπόν κανένα δικαίωμα να κρατήσει μια τρόφιμο με τη βία. Και πολύ περισσότερο να την κρύψει. Αυτό είναι απομόνωση χαρακτηρισμού. Όχι μαθήματα, ε! Μπορεί να σα βλάψουν. Δεν ξέρετε ποιο είναι. Πώ! Πολύ καλά μάλιστα. Ξέρω ακόμα και ποιο δεν είστε. Μπορεί να είστε διευθυντή των κλιματίδων. Μπορεί να είστε ιδιοκτήτη

αλλά γιατρός δεν είστε. <χω> και τι είμαι λοιπόν. Συνταξιούχος υπαξιωματικός. Ε, Πού το ανακαλύψατε αυτό. Στο φάκελό σας. Στην εποχή μας όλος ο κόσμος έχει φάκελο. Είναι άσχημο σύστημα βέβαια. Αλλά καμιά φορά εξυπηρετεί και κανένα έντιμο. Mm, το ποινικό μου μη είναι λευκό. Για την ώρα.

Γιατί εξακολουθείτε να κρατάτε σε απομόνωση την πελάτη σά μου χωρί να έχετε κανένα δικαίωμα. Όχι η αίτηση τη οικογένεια τη και το πιστοποιητικό του γιατρού. Τα σκίζω με τα χαρτιά. Εάν είστε εφοδιασμένο με μια αίτηση και με ένα πιστοποιητικό, δείξτε τα μου. Θα θέσω υπόψη σα ολόκληρο το φάκελο, εάν η οικογένειά τη με έξουσιο δοτήσει. Κάντε μια ανέτηση. Θα ξανάρθω σήμερα το πρωί μαζί με ένα αστυνομικό επιθεωρητή. Για να σα αναγκάσω να μου παρουσιάσετε αυτά τα ντοκουμέντα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ειδοποιηθεί η εισαγγελία. Σαν παλιό στρατιωτικό δεν γνωρίζετε και άσχημα τη διαδικασία.

Τι πείρα. Θυμηθείτε λοιπόν πω έστω και οι φίλοι ενό ατόμου ή και οι υπηρέτε του ακόμη μπορούν να αποτελέσουν πολιτικού ενάγοντε και να αρχίσουν ανακρίσει. Με καταπλήσετε. Του φαντάστηκα. Η κυρία Τουρπέν έπεσε θύμα απαγωγή την περασμένη εβδομάδα. Αν αποδειχθεί ότι εκείνη τη νύχτα την περιμένατε εδώ, σημαίνει ότι είσαστε συνένοχο ει έγκλημα εκ προμελέτη. Έγκλημα είναι πολύ βαριά λέξη. Αυτή όμω η λέξη ταιριάζει. Κάθε ποινή που υπερβαίνει τα πέντε έτη φυλακή είναι αναγκαστικά ποινή εγκλήματο.

Πέντε έτη Επιπλέον, φρόντισα να αντιγράψω προς χάρη σας τα άρθρα του ποινικού κώδικος που θα σας ενδιέφερουν. Ακούστε. ποινικό κώδικς κεφάρεων 2. Εγκλήματα και πλημελήματα εις ατόμων. Άρθρο 341. Τιμωρούνται με πρόσκαιρα καταναγκαστικά έργα εκείνοι οι οποίοι άνευ διαταγής των αρμοδίων αρχών συνέλαβαν και κατεκράτησαν οποιαδήποτε πρόσωπα.

Ή οσδήποτε προχωρήσει και παραχωρήσει στέγην δια κατακράτηση ή απομόνωση υφίσταται ή την αυτήν ποινή. Άρθρον 342. Εάν η κράτηση ή η απομόνωση είναι διαρκεία μεγαλύτερα του ενό μήνο, η ποινή θα είναι ισόβια κατά έργα. <Συκλή> Να συνεχίσω. Άρθρον 342. Δεν σταματήστε, Αρκετά. Ε, Εμπιστεύομαι σε εσά για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σα. Λοιπόν.

Αφού απαραίτητοι προποθέσει για την κατακράτηση τη περατησά μου δεν έχουν σημειωθεί, αλλά τι λέω μεταξύ μα τώρα. Πιστοποιητικό εισόδου δεν υπάρχει. Αφήστε την κυρία Τουρπέν να φύγει ελεύθερα μαζί μου. Εάν την εμποδίσετε, διαπιστώνω απομόνωση. Από την στάση σα αυτή την ώρα εξαρτάται η συνενοχή ή όχι που θα σα αποδώσουν σε αυτή την υπόθεση η οποία μόλι ε... αρχίζει. Ναι, ε, αγαπητέ δόκτωρ, πολύ λογικά μιλάτε. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ναι, θα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο.

Τι θα σκεπτόσασταν για μένα αν σε μια στιγμή επρόδιδα μια αποστολή που ανέλαβα με όλη την καλή θέληση. Αν αδιαφορούσα, <χι> για την συμπαθιστάτη αρρωστή μου, που εμπιστευτήκαν στι φροντίδε μου, αν την άφηνα να εξαφανιστεί, έστω και με την ευγένειά σα. Το σπίτι τη είναι γνωστό. Η οικογένειά τη θα έχει την ευκολία να εξακριβώσει την παρουσία τη. Σα δίνω το λόγο τη θυμή μου ότι θα οδηγήσω την κυρία Τιουρπέν στο σπίτι τη και ότι δεν θα το κουνήσει ρούπι από εκεί.

Θέλετε μήπω και μια έγγραφωδη Δεν αμφιβάλλω καθόλου αγαπητέ δόκτορ για το λόγο της τιμής σας. Αλλά ας μιλήσουμε καθαρά. Μου μιλήσατε λογικά. Μου δίνετε διόρια πέντε λεπτά. Όχι. Και ένα τέταρτο αν θέλετε. Εφόσον μάλιστα η κυρία Τιουρπέν δεν ακόμα. Ωραία θα ξανάρθω αμέσω. Κυρία Τιουρπέν. Ελπίζω να ετοιμαστήκατε. Να με.

Τι του αλλιώ, ε, Πρέπει να με πάρει το είμαι, έτσι να κάνω. Δεν θα περάσουμε όμω, Αν η να το πρωί στο σπίτι μου, έτσι θα με πάρουν ασφαλώ για τρελή. Α φύγουμε τώρα, δεν ξεχάσετε τίποτα. Πώ σε 7 μέρε δυστυχία, που είναι ο δεσμοφυλακά μου. στο τηλέφωνο. Πώς? Προσπαθεί να πάρει το γαμπρό σας.

Ήταν και αυτό η ιδέα του Μπουλό. Ολόκληρο γκαράζ. Αυτό το παιδί δεν θα αποκτήσει μόνο πέντε ταξί. Ολόκληρο γκαράζ θα Μας αποκτήσει. Μας περιμένει εδώ κοντά. Στο βολάνε με το αμάξιμο. <laughs> Ο Δεσμίνης Αρτού, πώς, έτοιμοι να φύγετε κι εσείς. Α, βέβαια. Σας διώχνω από εδώ πέρα. Σας απαγάγω. Η σειρά μου τώρα για απαγωγές. <laughs>

Είναι έτοιμο για το Οικογενειακό Συμβούλιο. Με αυτό δεν είναι οικογενειακό Συμβούλιο. Η θέση της θα είναι πλεονεκτική. Έπειτα έτσι ταιριάζει το χαρακτήρα της. Αρπάζει πάντα τον τάβρο από τα κέρατα. Ού, ήρθανε, φύγετε. Ναι, ναι, τι ναι, ναι, ναι, Καλημέρα. Ε, καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, μαμά μου.

Γνωρίζετε και η κρίση, μου φαίνεται, τον Δόκτωρ Ανγκλάρδων. Εμπρόσδυση, ναι. Μα ειδοποιήσατε να έρθουμε μόνοι μα, χωρί το δικηγόρο μα. Μάλιστα, κύριε. Γι' αυτό δεν βρίσκομαι εδώ σαν δικηγόρο, αλλά σαν φίλο τη κυρία Τουρπάν. Στο Σεμμόρ, οι περιστάσει με ανάγκασαν να γίνω σχεδόν μάρτυρα. Με αυτή την ιδιότητα θα μουν πιο χρήσιμο στην περάτη μου. Θα συνηγορήσει ένα αδελφό μου, αν δηλαδή φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για σήμερα και με την αδειά

θα απαλλάξω την κυρία Τουρπέν από τον κόπο να σας εκθέσει η ίδια το περιεχόμενο του φακέλ της. Τέλος πάντων, σας παρακαλώ πολύ να με θεωρήσετε κάπως σαν μεσολαβητή διασυμβιβασμόν. Και αν ζακοθούμε δεν θα πάρει μέρο στον τζακομό. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να διαλέξετε να συζητήσουμε ή όχι. Ή να σας δείξω την πόρτα. Μένετε εντάξει, αρχίζω. Αυτή η οικογενειακή συγκέντρωση αποτελεί προσπάθεια δια

Τουλάχιστον εκ μέρου τη κυρία Τουρπέν. Αφού οδηγήθηκε και κρατήθηκε παρά την θέλησή τη σε ένα ψυχιατρίο, κατόρθωσε να εξέλθει ελευθέρος. Επειδή έκτοτε δεν έγινε αντικείμενο ουδεμιά επιθέσεως η βία ή η ή αποπείρα απαγωγή, είναι έτοιμη να συζητήσει την υπόθεση επί νέα βάσεω. Είναι διατεθειμένη να προβεί σε ορισμένε υποχωρήσει. Θέλησε λοιπόν να σα δει στο σπίτι τη προσωπικώ για να τη ανακοινώσετε τι διεκδικήσει σα. Εξέθεσα σαφώ την κατάσταση. Μα. <ΣΣΣΣ>

Της γνωρίζει η μαμά της διεκδικήσεις μας. Μα δεν υπάρχουν πουθενά στο φάκελο. Μα ε? ε, ε, εγώ της ε, εξέθεσα καθαρά ότι όταν την επισκέθηκα στην κλινική έμαμα ε, ε, δεν συγκράτησε φαίνεται τίποτα στο μυαλό της. Μου ζήτησε να εγκαταλείψω όλη την περιουσία μου αφού προηγουμένως την μοιράσουν μεταξύ του. με την πρόφεση ότι δεν είμαι σε θέση να τη διαχειριστώ με σοφροσύν. Α. Ε.

Και εξακολουθείτε να υποστηρίζετε αυτή την απέτηση και με την αυτή δικαιολογία. Ε, βέβαια. Γιατί να την ανακαλέσουμε, ε, δεν ξέρω, ίσω να σκεφτήκατε ένα μεταξύ και εσεί όπω σκέφτηκε και η κυρία Τουράν. Καθόλου. Είχαμε σκεφτεί εμείς εκ των προτέρων. Η αίτησή μας διαπαγόρευση δεν ανεκλήθηκε και τα επιχειρήματά μα δεν τροποποιήθηκαν. Μιλάτε φυσικά για την αίτηση των κυριών.

Διότι οι βρει δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν αίτηση διαπαγόρευση. Αυτό μόνο οι θυγατέρες μπορούν να το κάνουν. Ή τα ενήλικα εγγόνια, τα οποία ως την ώρα σιωπούν. Ναι, αλλά μπορεί να μετανιώσουν. Η κυρία Τουρπέν θα σας πει ότι μετάνιωσαν ήδη. Λοιπόν, οι κυρίες δεν ανακαλούν την αίτηση των διαπαγόρευση. Όχι, όχι. Εντάξει...

Ήταν απαραίτητο να γνωρίζει η κυρία Τουρπέν όλα τα όπλα που διαθέτεται εναντίον τη. Α μάθει λοιπόν ότι διαθέτουμε και νέε πληροφορίε για την διαγωγή τη. Αναφορά μήπω ιδιωτικών πρακτόρων? Κάτι περισσότερο. Μαρτυρίε. Η κυρία Τουρπέν πράγματι πήρε μυρωδιά την εκστρατεία που οργάνωσε η οικογένειά τη ανάμεσα και στι προσωπικέ και στι εμπορικέ τη σχέσει για να αποδείξει ότι δεν είναι τελείω υγιή στα σφρένα. Η, η εχεμήθεια μου απαγορεύει να κατανομάσω αυτού που μα έδωσαν πληροφορίε. Καταλαβαίνω πολύ καλά.

Οι δικαστέ θα πρέπει να θέσουν στη ζυγαριά του, από τη μια πλευρά, τα σμαρτυρία. Και από την άλλη, τα πιστοποιητικά που κυρία Τιουρπέν έχει προμηθευτεί για λογαριασμό τη. Και τα οποία την χαρακτηρίζουν υγεία... και ει το σώμα και ει το πνεύμα. Να διαβάζω εδώ στην τύχη. Βεβαιούμε ότι προσανατολίζεται πολύ καλά ει των χώρων και ει των χρόνων. Ότι γνωρίζει καλό την αλληλουχία των περιστάσεων, έτοιμε την οδήγησαν ει να ζητήσει από εμά να την εξετάσουμεν. Ότι υπάρχει απόλυτο αφήνεια ει του λόγου τη.

Ότι και κλπ, κλπ. Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των ειδικών, των καθηγητών που έχουν υπογράψει αυτήν την βεβαίωση, κύριε. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να κρατήσω η γεμίθεια. <laughs> και έπειτα από αυτή τη μικρή παρένθεση ας επανέλθουμε στο θέμα. <laughs> κύριε Μασκάρ, η κυρία Τουιουρπέν απέριψε την πρόταση που τη υποβάλλατε να μοιράσει από τώρα στις δυο θυγατέρες της το σύνολο της περιουσίας της. Κύριε... <laughs> <laughs>

Ξέρετε, δεν τα λέτε άσχημα, αλλά yeah. δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Όσο περισσότερο επεμβαίνετε, ξέρετε, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι η μητέρα μας δεν είναι η θέση να υποστήριξει μόνη της την υπόθεσή της. Yeah. Λάθος, Μασκαρ. Yeah. Εδώ δεν με βρίσκετε σε μειονεκτική θέση όπως το ψυχιατριο. Θέλετε να με ακούσετε, ε? ωραία. Κυρία Γκλάρν, σε μένα τα ζάρια τώρα. Yeah. Την απόλυτη μορφή που μου ζητήσατε, την εγκατάλειψη της περιουσία μου,

την αρνούμε, επαναλαμβάνω μια ακόμη φορά ότι το τσάι μανταρέν είναι κατά μέγα μέρος ό,τι εγώ εδημιούργησα και η προσωπική μου περιουσία αυτή που εγώ εδημιούργησα με τα λεφτά μου. Μόνο για λεφτά μιλά Βάντα. Αυτή τη λέξη την έχεις κάτω από τη γλώσσα σου. Α, σι ωραία. Εσείς πού, σε ποιο λόγο με κλείσετε στο φρενοκομείο.

Για να βάλετε στο χέρι, καλεφτά μου! Η όχι! Αν ξαναγίνει η χειδέα, η συζήτηση, συζητήστε χωρί εμένα. Ε, ναι, άσε με να μιλήσω, έτσι θα είναι καλύτερα. Μαμά, κάνει εξωφρενικά πράγματα, μην ξεχνά. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα. Θα σα θυμίσω ότι ένα τέταρτο τη ώρα τώρα μιλάτε μαζί μου, σαν να ήμουν πολύ λογική. Αναγνωρίζω πω σήμερα είσαι σχετικά ήσυχη. Ε, Είμασταν τυχερέ. Αλλά εδώ και δύο χρόνια είσαι ολοκεντρικότητε. Ε, ε, Α μου τι πούν.

Με εμποδίσατε να αγοράσω στην Τζαμάικα εκείνη τη φοιτεία ζαχαροκαλά μου, που ήταν σπουδαία τοποθέτηση. Τέλο πάντων, δεν είσαι μια μητέρα που δεν βάζει ανησυχίε στα παιδιά τη. Σύμφωνοι. Αφού οι αισθήσει μου λειτουργούν θαυμάσια και δεν έχω και καμιά χρηματική σκοτούρα, οι άνθρωποι που έχουν γερό λογαριασμό στην τράπεζα και ο γερό ηκότη είναι λιγάκι κεντρική. Το ομολογεί. Σημείωσα το αυτό, Ουμπέρτο. Σκέφτεσαι μονάχα πώ να διασκεδάσει. Γιατί ξέρω να διασκεδάζω.

Η γενιά μου θα το πάρει μαζί της αυτό το μυστικό. Η δικιά σα πλήκη, πλήκη παντού, πλήκη αφάνταση. Στο σπίτι, στο θέατρο, στο ταξίδι. Τα πάντα είναι ογκαρία. Αυτό λέγεται chic. Μα την αλήθεια, γίναμε κατηγορούμενας τώρα. Σας ανταποδίδω τα ίσα. Κέρας δεν ήταν. Ε. Τέλος πάντων, μαμά, τι θέλει. Εγώ. Θέλω να μην με ενοχλούν, ούτε να με εξαναγκάζουν σε τίποτα.

Κατά τα άλλα, θα κάνω υποχωρήσει. Η σειρά σα να μιλήσετε, κυρία Ογκλάρντ. Υπό ορισμένε εγγύησει που θα δοθούν εκ μέρου σα, η κυρία Τιουρπέν είναι διατεθειμένη να μοιράσει αμέσω το ίμιση τη περιουσία τη ει τα δύο θηγατέρα Το ίμιση. Και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Μα <laughs> τι λοιπόν, εσεί θέλετε να μου πάρτε και το μισοφόρη μου. Πάντα χιδεότητε. Ούρσουλα, αυτό είναι πολύ σοβαρό σοβαρό. Γιατί μιλάει κατά μισά ενώ δικαιούμαι κατά δύο τρίτα. <laughs> Μετά το θάνατό μου.

Αυτό θα σα είναι ίσως μια λεπτομέρεια, αλλά είμαι υποχρεωμένη να σας την αναφέρω. Εξακολουθώ να ζω ακόμη. Δεν πέθανα. Αυτό θα το δούμε. Σόμπα, τι θα γίνουν τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα αποτελέσουν με τον καιρό την κληρονομιά κυρία μητέρα μητέρας. Κύριε Αγγλά, και ποιος μας βεβαιώνει πως θα μείνει κάτι μετά το θάνατό τη.

Ποιο μα εγγυάται ότι τα μισά δεν θα τα κατασπαταλήσει όσο ζει. Ότι, ότι δεν θα τα τοποθετήσει κάπου για πάντα. Ότι δεν θα τα διαμοιράσει σε φιλανθρωπικά έργα. Ότι, mm -hmm. ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει με τον πιο παράλογο τρόπο. Ξέρετε, κι εμεί δεν τα λέμε αυτά από προσωπικό συμφέρον. Είμαστε κι εμεί μητέρε. Βέβαια και πολύ καλέ μητέρε. Μα λατρεύουν τα παιδιά μα. Μου σουλαμίνε να κατέβαι, σε το όνομα του Θεού. Μα, αφού υποστηρίζω τη γνώμη Δεν Με φάνη αυτό. Ο, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου λέω βλακή. Ε, αρκετά, αρκετά εσύ δυο. Ε, κύριε Αγκλάρτ. Οι mm -hmm. ε, προθέσει τη πεθερά μου

περιορίζονται στην άμεση παραχώρηση της μισής περιουσίας... Μάλιστα, κύριε. Ε. Δεν πρόκειται να προχωρήσει πέραν αυτού. Και θα παρατηθούμε από τη μήνυσή μας δια βιαία ε. ε, ε, Μπορώ να κάνω ένα τηλεφωνηματάκι έτσι. Δεν θα θυμώστε, δόκτορ. Ε. Ε, θέλω να συμβουλευτώ τον δικηγόρο. Εις δίπλα υπάρχει τηλέφωνο στο καπνιστήριο. Θα ε, καπνίσεις, μητέρα. Όχι. Κάπνισε εσύ, κάπνισε. Είσαι νευρική.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα τη μανταρή. Μάζεψε τα μυαλά σου, εσύ. Με του παραλογισμού σου, ξέρει που βαντίζει. Τα μισά και τα ζώα μονάχα στην Αρτέα αποφέρουν 15 εκατομμύρια το χρόνο. 16, αν λογαριάσει και τα ίδια. Ε, Κυρίε μου, επιτρέψτε μου να σα πω ότι οι διαπιστώσει είναι κάπω πρόρε. Καλά, αφήστε τι να τα πούνε, ε, αφήστε τι. Είμαι η μεγαλύτερη, εγώ διαλέγω. Το ξέρω πω είσαι μεγαλύτερη. Αρκετά έχω υποφέρει άλλο τα από αυτό. Είμαι και μεγαλύτερη και έχω και τέσσερα παιδιά. Εσύ έχει μονάχα τρία. Μην τα παραλέ για τα παιδιά σου. Τουλάχιστον το ένα δεν είναι και τόσο μου.

Πάντα σου με ζήλευε. Εμπρό. Εμπρό, βγάλε τη μάσκα. Με μισή, με μισού σα πάνε. Όχι, όχι πάντα. Αλλά από εκείνο το απόγευμα στη Σέρα. Πότε έγινε αυτό. Ήμουν 12 χρονών. Ό, oh, τι μνήμη. Μη μου πείσαι πω ξέχασε κάτι που έγινε όταν εγώ ήμουν 12 χρονών και στη 16. Ένα καλοκαίρι στην Αρδέζ, μέσα στη Σέρα, που θέλει να μείνουμε για να προφυλακτούμε από την καταιγίδα. Εγώ σφιγγόμουν απάνω στου αυλάκα. Και σημάρπαξε από το λαιμό και άρχισε να με σφίγγει. Ένα Θεό το ξέρει πω γλύτω από τα ζυγιάρικα χέρια σου. Δεν ξέρει τι να σοφιστεί. Δεν το σοφί

Κύριε Αγκλάκ, ε. μάλιστα. Πέφτει, σα παρακαλώ. Ε, Μιλήσατε προηγουμένω για ορισμένε εγγύησει, έτσι, που πρέπει να οθούν από μέρου μα για την άμεση παράδοση τη μισή περιουσία. Ε, μάλιστα, κύριε. Ε. Είναι επιθυμία τη κυρία Τουρπέ για να εξασφαλίσει την ησυχία τη. Ε. Δηλαδή, οι κόρε τη θα αναγνωρίσουν εγγράφο ότι είναι και ήταν πάντοτε υγιή τα σφρένα. <laughs> μα μα παίρνετε για παιδάκια τη κοροδία. Αν υπογράψουμε τέτοιο χαρτί, θα μπορέσουμε ποτέ πια να επανέλθουμε. Ε,

Εμπρό, εμπρό, ελάτε να φύγουμε, Ούσελα, Ζακότ, ο κύριο δικηγόρο μα έσαι σε παγίδα εδώ πέρα. παγίδα προς. και παγίδα, ποιον έχουμε να φοβηθούμε. <laughs> μα δεν είναι καθόλου παγίδα, είναι προσφορά. Αλλά τα δόντια είναι πολύ κοφτερά.

Βέβαια και τρώγοντα έρχεται η όρεξη. Σα προειδοποιώ ότι όπω έχουν τώρα τα πράγματα, τίποτε δεν εμποδίζει την κυρία Τουρπέ να ρευστοποιήσει όλα όσα είναι ισοβίω υπό την διαχείρισή τη. Ε. Να κάνει τρέλε, ε. να μειώσει το ελάχιστο την μελλοντική κληρονομία σα. Είμαστε πιο ισχυροί από όσο νομίζετε, κύριε. Ε, μα και η κυρία Τουρπέ δεν είναι άοπλη. Ναι, ε, αλλά χωρί εμά είναι μόνοι. Εμά έχει μονάχα. Εάν ε, δεν το καταλαβαίνει, θα τη το αποδείξω. Κύριε, αυτή η συγκέντρωση έφτασε στο τέλο τη, νομίζω. Μητέρα.

Ήταν όταν σα έχω στο χέρι, θα σα ελαττώσω στο ελάχιστο του πόρου Σου απαγορεύω να με λε μητέρα. Οι κόρε μου, αυτέ δεν μπορώ να τι εμποδίσω. Αλλά εσένα ναι. Ποτέ δεν μου άρεσε που με φωνάζει έτσι. Ωραία. Αλλά εδώ και δύο μήνε με κάνει έξω φρενών. Μπρο, δρόμο με τη σκούπα. Μάμα, η συζήτηση με παρέσυρε. Και έπειτα κοντά σε αυτού του δύο. Στέλνω με, Τι κοντό

Θέλεις να μου δώσεις το φιλί, ναι, μπορεί να μου το δώσει. Είναι αλήθεια ωστόσο ότι δεν έχω κανέναν άλλον από αυτούς. Πόσο είμαι μόνη και αυτοί είναι ελεύθεροι. Πάνε τώρα στα σπίτια τους, δεν έχουν ανάγκη από σωματοφύλακε. Το βράδυ θα φάνε έξω

θα φάνε με ανθρώπους καθώς πρέπει που θα τους πιστέψουν που θα τους υποστηρίξουν τέλος πάνω κάναμε την αποπειρά μα με ευσυνησία και ξέρουμε που θα στηριχτούμε πως αισθάνεστε Α, τώρα αρκετά καλά πήγε η ώρα μου φαινόταν πως ήμουν αμακαρίτησε και πως άκουγα τους κληρονόμους μου να τσακώνονται γύρω από το μόλις παγωμένο πτώμα μου

ε, τώρα κάπως είναι Αν εξαρέσω ένα-δυο ελαφριά ξεσπάσματα, θαύμασα την αυτοκυριαρχία σα. Ήμουν αφρόνιμη, ας. Mm -hmm. <laughs> Θα σα πω το μυστικό. Ποιο. Είχα πάρει το καταπραϊντικό μου. Τρία χαπάκια. <laughs> <laughs> Η κυρία Δημαντία, μπορεί να περάσει. Ε, δεν έχω μυστικά για αυτή να σε

Αχ, όταν σκέπτομαι πω αυτοί θα εξακολουθήσουν να ισχυρίζονται ότι είμαι τρελή. Και όμω φαίνεται πω θα έχω πολύ γερό κεφάλι για να μην τρελαθώ στο τέλο ύστερα από όλα αυτά που μου κάνανε. Να ένα υπέροχο επιχείρημα για την υπεράσπιση. Μα τι, θα έχουμε πάλι ακόμα ανάγκη για υπεράσπιση, Λοιπόν, αυτό γούλα μου. Α, καλημέρα, Δόκτωρα Μπλάν. Αχθέ μου. Προπαντό Μπλάν, μην παίρνει παρακολούθηση, αν είσαι εκεί, Δία. Είμαι θαυμάσια. Θα σου τα όλα. Κάτσε τώρα.

Καθώ έλεγα ο Μακαρίτη Σοτιουμπάν, η Γενική Προπαρασκευαστική Συνέλευση ετελείωσε. Το Συμβούλιο συνέρχεται για να συζητήσει. Κυρία Αγκλάρτ, σα δίνω το λόγο. Λοιπόν, η εντύπωσή μου είναι ότι θα μεταχειριστούν κάθε θεμητών και αθέμητο μέσων. Θα επισπεύσουν τη διαδικασία διαπαγόρευση, ισχυροποιώντα τη θέση του. Και δεν μπορείτε εσεί να μου βρείτε μια πορτούλα να γλιτώσω έτσι κάπω, να γλιστρήσω από τα δάχτυλά του έναν τρόπο να ξεφύγω. Υπάρχει ένα τρόπο μονάχα.

Αλλά θα σα φανεί πραγματοποιητό. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Αν δεν μπορώ να διαλέξω, αυτή πάντω η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Όσο σοβαρή και αν είναι η κατάσταση, δεν πιστεύω ότι θα συγκατατεθείτε να καταφύγουμε σε αυτόν. Μα επιφυλάξει. Επιφυλάξει απέναντι αυτών των παιδιών που δεν έχουν καθόλου καρδιά. Να καλέ μου. Αυτό θα ήταν μια πολυτέλεια που δεν μπορώ πια να εξασφαλίσω στον εαυτό μου. Και αυτή η λύση θα ήταν ριζική. Δεν θα διέκοπτε τη διαδικασία τη απαγορεύσεω.

Αλλά θα την καθιστούσε άκυρη. Α, μπράβο. Δέχομαι εκ των προτέρων. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Μα, ξέρετε, δεν τολμώ να σας το πω. Ε, μα, είμαι έτοιμη για όλα. Λέτε, τι πρέπει να κάνω. Να ξαναπαντρευτείτε. Α, α πραγματικά. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και εγώ σας το είπα μόνο και μόνο για να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.

Και γιατί είσαστε και ο ίδιο παντρεμένο και σκεφτήκατε, α το πω, Δεν ρίξω, κινδυνεύω τίποτα. Άλλωστε, δεν καταλαβαίνω πώ αυτό θα του εμπόδιζε. Πώ! Ο άντρα είναι δικαιωματικά και δε δεμόν τη συζύγου του, εάν είναι ή πρόκειται να τεθεί υπό απαγόρευση. Η μηχανογραφία θα έμπλεκε, θα δημιουργεί το αδιέξοδο. Αυτό ο τρόπο που σα λέω είναι ο μόνο. Και καθώ δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, θα περιοριστούμε στου τρόπου υπερασπίσεω που διαθέτουμε. Για να μην χάνουμε μάλιστα καιρό.

Σα παρακαλώ να μου επιτρέψετε. Και βέβαια, αγαπητέ μου, πηγαίνετε, πηγαίνετε. Σα ευχαριστώ πολύ για όσα κάνατε. Παρακαλώ. Ορβά, αγαπητή κυρία. Κυρία μου. Πάστε. Φαντάσου ότι πίσω από αυτά τα δέντρα του Βουάντι Μπουλών είναι το Παρίσι. Δύο βήματα. Με τρία εκατομμύρια κατοίκου που νομίζουν πω είναι ελεύθεροι. Πω θα μπορούσαν να μη συνδράμουν αν φώναζαν βοήθεια. Όμω δεν μπορώ να το κάνω.

Να του πω αυτά που μου συμβαίνουν. Και αν αργότερα θα διηγηθώ, πάλι δεν θα με πιστέψω. Έλα, έλα, κάθισε. Νομίζω πω βιάστηκε πολύ να απορρίψει Στη μόνη ριζική λύση. Μα τρελάθηκε. Να ξαναπαντρευτώ <στον> στην ηλικία μου. Ε, ε, μα θα το κάνει εντελώ τυπικά. Ασφαλώ. Για κοιτά με. Ε, ούτε να το σκεφτώ δεν μπορώ. Και πιάσε ένα γάμο, χρειαζόνται δυο. Μπορεί να μου πει ποιο θα είναι ο τρελό. Δεν νομίζω πω θα σου λέει πανίμνη

Μπορεί να μου αναφέρει έναν. Ξέρω τι γονά. Ο στρατηγό. Αυτός αυτό. Με γύρεψε όταν χύρεψα. Αρνήθηκα. Δεν μπορώ να πάω τώρα να τον ξαναψαρέψω. Ο γερουσιαστής Α, ευχαριστώ πολύ. Αυτό παιδί μου είναι ραμολιμένο. <laughs> ε, και με την αλήθεια, δεν το λένε τα παιδιά του αυτό. <laughs> Α, αν μα κάνει και τη δύσκολη. Ένα ξεμοραμένο δεν θα έλυνε το πρόβλημα. Οι αντιπαλοί μου θα μπορούσαν να τον εξαπατήσουν.

Θα σου χρειαζόταν κάποιο σαν τον Φελίξ, μου, ε. Α, μάλιστα. Μάλιστα, ο Φελίξ. Δεν θα έλεγα όχι, αλλά δεν πιστεύω να μπορεί να πάρει εσύ διαζύγιο για να μου τον προσφέρει. Ε, και έπειτα είναι αφοσιωμένο σε μένα. Α, βρήκα. Ο πρόεδρο των δικηγόρων. Ο πρώην δικαστικό. Καλό, αυτός είναι 80 χρονών. Μα τι θέλει, Να παντρευτώ ένα χούφταλο. Α, αλήθεια. Α, θα μενε πάλι χείρα. Και δώσει του πάλι από την αρχή. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Πρέπει να συμπληρώνει αρκετέ προποθέσει.

Κάποιο, στον οποίο να μπορώ να βασίζομαι, που να μην κινδυνεύει να πεθάνει πριν από μένα, που να μην είναι πολύ ενοχλητικό. Εμπρό. Μπορώ να περάσω. Ελεύθερα. Ωμπουλό. Ε, τον είδε. Για εκείνο που λέγαμε. Τι λέγαμε. Ταράτατα. <Τοχε> Ταράτατα.

Δεν μπορεί αν δεν τρέξει κατευθείαν στο μπάνιο μετά από το ταξίδι. Ξέρετε την αρχή τη. Ένα χρόνο παραπάνω, μια φροντίδα παραπάνω, αλλά δεν αργεί ποτέ στο μπάνιο. Θα επιστρέψει αμέσω. Τη μιμήθηκε και ο Μπουλό. Πήγε και αυτό να κάνει ντους. Προσαρμόζεται πολύ γρήγορα αυτό το παιδί. Εγώ από την ώρα που φύγαμε από το σπίτι ω που μπήκε στο τρένο, στο σταθμό, ως τη στιγμή που η παλιά μου φίλη με χαιρέτησε με το χέρι φοβόμουν να κάνει ένα γεγονό, μια καταστροφή. Όλα μπορεί να τα περιμένει κανεί. Η κλίκα μα είναι τη μύτη τη παντού.

Το μάντυψε το σχέδιο και έστειλε τα πολυβόλα. Είχε κάνει αναφορά στη δημαρχία του Νεηγή, λέγοντα ότι εκρεμεί μήνυση διαπαγόρευση. Όχι μονάχα στο Νεηγή, αλλά και στη 15η δημαρχία, που είναι η κατοικία του κ. Μπουλό. Δεν φανταζόντουσαν πω ο γάμο θα γίνει στην Αρντέ. Ό, oh, θα κάνανε και εκεί αναφορά, μην αμφιβάλλετε. Αλλά ο δήμαρχο του χωριού αδιαφόρησε, γιατί εκεί ψηφίζει κυρία. Βλέπετε, βρίσκεται εκεί στα νερά τη. Οι άνθρωποι είναι δικοί τη. Αχ, θέλω περασμένε 10 και με περιμένει ο Φιλιπ. Α, ναι, κυρία.

Και ο κύριο επίση έρχονται μαζί. Ωραία είναι αυτό. Τι ωραία να είναι κανεί στο σπίτι του. Ε, δεν πρέπει να έχουμε και παράπονα. Δεν είχε και πολύ κόσμο στο τρένο, αν και στην πρώτη θέση. Ήταν καλό το φαγητό στο βαγόν ρεστορών. Έπειρα μόνο τσάι. Εγώ το μενού. Το στομάχι μου ήταν ακόμα γεμάτο από το γαμίλιο γεύμα. Γιατί εκεί κάτω ξέρει, γάμος χωρί γεύμα δεν είναι αληθινός γάμο. Η Δημαρχία, η Εκκλησία το γεύμα πέντε ώρε συνέχεια.

Αλλά ούτε μια παραφωνία. Ακόμα και ένα Ζητιάνο, όταν βγαίναμε από την εκκλησία, φώναξε: Ζήτω η νύφη! Δεν ήταν τυφλό, σα βεβαιώ. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι δείξανε κατανόηση. Κατάλαβαν ακόμα, πράγμα που είναι σημαντικό για αυτούς, πως χάρη σε αυτό το γάμο το κτήμα δεν θα στα χέρια οποιουδήποτε, στι κόρε μου τέλο πάντων.

Και μπορεί αργότερα να ξαναγύριζε σε χέρια από την αρντεύση. Σα παρακαλώ, μη λέτε τέτοια πράγματα. Άκου τώρα, έπειτα έχεις καιρό να σκεφτείτε. Τότε συντρομίζω, κύριε. Άνοιξε το παιδί μου. Μάλιστα. Τέτοια ώρα. Ποιο μπορεί να είναι. Πάνω εδώ. Όχι, όχι, μην κοντά μου. Δεν φοβάστε τίποτα από σήμερα το πρωί. Δεν συνήθισα ακόμα. Είσαστε δυο άλλοστε. Αυτό τα όλα. Ακριβώ. Έμαθαν τι έκανα, είναι εξαγλειωμένοι. Καλά μου τα κύριο Αγκλάρτ. Ο γάμο σα κάνει πιο ισχυρή, Αλλά δεν λύνει όλα τα προβλήματα.

Η κυρία Σακκόπτ Μόνη ε, Μάλιστα Ξέρει πως ξαναγύρισε η κυρία και δεν θα φύγει αν δεν τη δει Μην τη δεχτεί Είσαστε κουρασμένοι κυρία Όχι όχι θα τη δεχτώ μάλιστα. Αντέλ πες στην άρθο Μένω κοντά σας Όχι παιδί μου πήγαινε στο δωματιό σου αν θέλεις Αφήσε με Άφησε η πόρτα μισάχτη και αφήστε με μόνη Με συγχωρίζω μαμά για την ακατάλληλη ώρα Αλλά είναι μέρες, προσπαθώ μάτι να

Ακόμα και το τηλέφωνο σου είναι παγορευμένο. Ολόκληρη αστυνομία σε προφυλάσει. Με προφύλασε. Τώρα δεν μου χρειάζεται πια. Απόψε ξαναπαντρεύτηκα. Είμαι υποκειδαιμονία. Σας ξέφυγα. Όχι τελείως. Το ξέρει. Υπάρχει πάντα η ένσταση. Μπορούμε ακόμη να ζητήσουμε την ακύρωση του γάμου. Δεν τη συζητάω. Αυτό που μου λες τώρα κάνει τις σχέσεις μας ακόμα χειρότερες. Κάθε συζήτηση περιτέλει. Καληνύχτα.

Φαντάζεσαι πω ήρθε χωρί ένα συγκεκριμένο λόγο. Έλεγε λοιπόν, τι περιμένει. Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη μνήμη μου Δηλαδή δεν θα μετάσχει στην αίσθηση. Πώ? Για να δηλώσω πω τη θεωρώ αδικαιολόγητη. Ωραία και καλύτερα πάμε. Αυτό θα εξασθενεί σημαντικά τη θέση των άλλων σου αντιπάλων. Το ξέρω. Γιατί όμω το κάνει αυτό. Άκουσε, σε προειδοποιώ. Ότι αν υπάρχει έστω και ελάχιστο συμφέρον στην αναθεώρηση τη συμπεριφορά σου, θα είναι σου.

Είσαι ειδοποιημένη. Είναι καιρό ακόμα να ξαναπάρει τη θέση σου κοντά στου πολεμόχαρου. Ο δικηγόρο μου δέχτηκε κιόλα τις εντολές μου. Μα γιατί το έκανε αυτό, Δεν μου απάντησε. Δεν ελπίζω από σένα για ανταπόδοση κανένα υλικό πλεονέκτημα. Ο άνδρα σε ανάγκασε. Όχι, το αντίθετο. Τι, Το αντίθετο. Είναι τώρα εναντίον μου. Και να ήθελε δεν θα μπορούσε. Παίρνω διαζύγιο. Γιατί σ' άφηνε αρκετά ελεύθερη. Και εσύ.

Και ο αραβωνιαστικός μου απαιτεί να παρατηθώ από την ένταση. Ε, τότε θα είναι καλός. Πάρα πολύ καλός. Και με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Κι όλες. Μπορούσες να υπογράψεις μπροστά του την παρέτησή σου. Ποιος ο λόγος να έρθεις να με ειδήσει. Ήθελε να είμαι σίγουρος. Ήθελε να είμαι σίγουρη ότι έπειτα από αυτό. Έπειτα από αυτό θα επέσυρα και τη δικιά μου μήνυση. Και ότι θα μας δεχώσουν στο σπίτι σου. Α.

Όκ θα βασιλεύει το οικογενειακό πνεύμα. Θα μα δεχτεί, Όταν βγει το διαζύγιο. Εσύχασε, θα βγει και με τα πολλών επένων. Ο αρβολιστικό μου θα σα αρέσει. Είναι πρώτη τάξη σε επιχειρηματικό μυαλό. Θα προσέφερε μεγάλε υπηρεσίε στο Τσάι Μανταρέν. Ε, μακάρι, αυτό θα το δούμε. Ο πρώτο σου άντρα δεν παραιτήθηκε όμω ακόμη από όσα ξέρω. Γνωρίζονται, καταλαβαίνει. Είναι πολύ καλή φίλη. Τα κανονίσαμε όλα με κοινή συμφωνία. Ξέρουμε να ζούμε. Ζακώτη, ξεπερνά τι ελπίδε μου. Έλα πήγαινε τώρα κοινά αργά

και είχα κόσμο τα νύχτες. Μα και εμένα με περιμένουν. Εκείνος. Για χαρά μαμά. Θεέ μου πόσο άστατες είναι οι σημερινέ γυναίκες. Και γνωστικέ. Γνωστικές. Βέβαια. Είναι χωριστή κρούση για Ειρήνη. Πρώτο αποτέλεσμα του γάμου. Το διαζύγιο βέβαια θα πρέπει να ανάγκηκε. Αλλά αν ήρθε σήμερα κιόλας είναι για να προλάβει την πολύ αγαπημένη της αδερφούλα. Κατάλαβε ότι χάθηκε η μάχη.

Σηκώνει λοιπόν πρώτη λευκή σημαία. Ε, πολύ σωστά.

Κυρία, διαβάστε αυτό το γράμμα. Είναι από την κυρία Μασκάρ. Και οι Μασκάρ καταθέτουν τα όπλα. Χααααα, τι του έφτιαξα. Η Ούρσουλα μου ζητάει ραντεβού. Είναι πάντα περισσότερο καθυστερημένη από την αδελφή τη, Αν και είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, κερδίζει δε όλα τα μέτωπα. <σκυρια> Έτσι μου φαίνεται. Του νικήσαμε όλο και όλο. Του εκμηδενίσαμε. Μπελά, α <σκυρια> κρατήσουν <σκυρια> λιγάκι. Ομολόγησε ότι και εσύ ενθουσιασμένη. Το ομολογώ. Τον θριαμβό <σκυρια> θα <σκυρια> τον απολαύσω. Α, <σκυρια> παιδιά, <σκυρια> <σκυρια> μου <σκυρ κάνανε

Πάρα πολλά. Το παρατέντοσαν το σκηνί. Η κομμωδία τέλειωσε καιρό ήταν. Α, μπορώ να σου το ομολογήσω τώρα. Είχε ανέβει η πίεση μου. Τώρα, καλή μου ησύχα. Σα αφήνω. Όσαν σκέπτομαι. Ότι σε περιμένει ο Φελίξ. Mm -hmm. Το ξέρω. Δεν σπίρνει αρτού. Ειδοποίησε, παιδί μου, τόσο φέρνει να πάει την κυρία. Καληνύχτα, Μπλάν. Σε ευχαριστώ που ήρθε στο σταθμό. Καληνύχτα, Μπουλό, αγαπητέ μου φίλη. Α, oh, κυρία. Μα από σήμερα θα σε φίλο μου. Καληνύχτα, φίλε μου.

Θε συσυνοδεύσει ο Μπλάν, Κύριε Μπουλό. Θέλετε να ζεστώ πριν κοιμηθείτε. Αν δεν σα κάνει κόπο. Oh, εγώ δεν μπορώ να σα μιλήσω για φιλία όπω η κυρία Ντεμαζιέρ. Αλλά νιώθω για την κυρία Τιουρπέμ πολύ συμπάθεια. Γι' αυτό αν με κρατήσει την υπηρεσία τη και μπορώ κάτι να σα προσφέρω. Ξέρετε, εξελίχθηκα σε καλή δακτυλογράφο τώρα. Ξέρω, ξέρω. Σύμφωνοι. Θα κάνουμε μαζί την αλληλογραφία. Έτσι απάντα πολύ μόνη.

Και από τότε που ήρθα κοντά στην κυρία Τιουρπέ μου φαίνεται σαν να βρήκα οικογένεια Σπιτικό Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσα να πω κι εγώ mm, Το είχα καταλάβει Η ζωή είναι παράξενη Ναι, τη στιγμή που δεν το περιμένεις όλα αλλάζουν Γιατί είπατε πως δεν μπορείτε να μου μιλήσετε για φιλία α, α, από διακριτικότητα α. Λοιπόν, φίλοι Φίλοι

Ω παιδιά μου, αυτό λέγεται μια ημέρα γεμάτη. Δεν θα μπορούσα να την επαναλάβω. Θα θέλατε τώρα να ζεστό. Έπειτα από τόσε συγκινήσει, ήθελα να είμαι ήσυχη. Ναι, είστε. Η καταιγίδα φεύγει. Συνέρχομαι. Είμαι καλύτερα. Τρει ευτυχισμένοι. Και έπειτα κοντά σε εσά του δύο, που δεν είστε από το αίμα μου, αισθάνομαι πολύ καλά. Λέω τώρα, έχω μια οικογένεια τη εκλογή μου. Θα γεράσω περιτριγυρισμένη από νιάτα.

Ναι, εμπιστεύω να σκέπτεστε να με εγκαταλείψετε, Ναι, Σφινίσα Αρτού, ε. Δεν μπορεί να πιστεύετε τέτοιο πράγμα, κυρία. το ε, συμβουλώ. Πώ? Ε, τώρα που οι αντιπαλίτε μα νικήθηκαν. Ε, αυτά είναι να σα δουν μονάχη για να ξανακάνουν τα ίδια. Δεν μου έχετε, ε, λοιπόν, εμπιστοσύνη. Σε πειράζω, κουτέ. Λοιπόν, μου μένετε τι δυο σα. Μπράβο. Ευχαριστώ για τη σα το λέω. Είμαι έτοιμη να κάνω τα πάντα για να σα κρατήσω. Θα επικαλεστώ την υγεία μου, τη σωματική και την ψυχική

το δικαίωμα που αποκτήσα με τόσο κόπο να περάσω ευτυχισμένες μέρες στο θάνατό μου. Θα ήμουν ανάρυστα ικανή να σας πληροφορήσω εκ των προτέρων για ορισμένες αποφάσεις που πήρα για εσάς τους δυο. Αν συμφωνείτε φυσικά, αν και μου φαίνεται από τη δαμπαίνοντας πρωτήτερα, πώς δεν θα δυσκολευτείτε και πολύ να συμφωνήσετε. Ω, τι κάθομαι τώρα και σας λέω.

Αυτό που αποφάσισα προλίγου είναι καλύτερα να το μάθετε αργότερα. Πάντω μην ανησυχείτε. Δεν θα είναι πολύ αργά. Α, δεν τέλειωσε. Δεν πρόκειται να επαναπαυθούμε στι δάφνε μα. Θα σα κουνήσω εγώ λιγάκι. Η σεζόν μόλι αρχίζει. Έχω και βγαίνω κάθε βράδυ έξω. Και εσεί το ίδιο πιστεύω, ε. Mm. Τι θα λέγατε να πηγαίναμε στην Όπερα. Ωραία. Λοιπόν.

Να τηλεφωνήσεις παιδί μου να μας κρατήσουν τρεις καλές θέσεις Α έχουμε και το κότερο Ο Κορμοράν τρίτο Τρίτος επανέρχεται και αυτός στο προσκήνιο Αν δεν πουλήθηκε ακόμα Κι αν δεν είναι επιτέλους αυτό θα βρεθεί και κανένα άλλο Και καλύτερα ίσως ακόμα Λοιπόν να μην χάνουμε καιρό Δεν βουλες καλέ μου με συνοδεύει αύριο στη Σαρτουρβίλ Μα βέβαια για παντάς κότερο

Έχεις ναυτική φλέβα. Με μηχανή 100 ύπων στα χέρια μου θα τα ανατυχία να μην είχα. Λοιπόν, δέχεσαι να είσαι κυβερνήτη, μοναδικός κύριος του καραβιού. Ούτε στα παιδικά μου όνειρα δεν είχα τολμήσει να ονειρευτώ ένα τέτοιο πράγμα. Έ, αυτό βέβαια δεν θα σε εμποδίζει στα γκαράζια μας. Ποια γκαράζια μας. <laughs> να, μια σειρά από γκαράζια <laughs> που θα τα εσύ.

Άμα δεν φαντάζομαι να νομίζει πω θα μ' άρεσε για ένας ένα άνεργο. Oh, μου φαίνεται πω θα την <laughs> Κυρία, εμένα θα μου επιτρέψετε. Πα να κοιμηθείς, παιδί μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, κυρία. Καλόν ύπνο. Καληνύχτα, νύχτα, δε πίνη. Καληνύχτα, κύριε. Α. Επιτέλου, μόνη. Ναι. <laughs> <laughs> Μήπω νιστάζει. Καθόλου. Ε, Α φιερήσουμε λοιπόν λιγάκι. Μάλιστα, Α, να σου πω.

Να σου λείπει κυρία. Όχι κυρία. Αυτό ακριβώ ήθελα να σου πω. Θα μου μιλά στον Ενικό. Εγώ, σε εσά. Έμα ε, διάβολε. Ε, ε, δεν μπορεί να μου μιλάς εσύ με το εσύ και με το σα. Και εγώ να σου μιλάω με το εσύ. Δεν είσαι υπηρέτηση. Ξέρετε, ε, θα μου ήταν δύσκολο. Καλά, καλά, αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Πάντως δεν θα με λες κυρία πια. Αυτό δείχνει ψευτοαντρόγεννα. Ε, Πώ πρέπει να σα λέω. Με όνομα Α, αλήθεια, το όνομά μου. το ξέρει. Δεν το πρόσεξε σήμερα το πρωί στη δημαρχία. Όχι.

Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Mm -hmm. Με λένε Βιολέτα. Βιολέτα. <laughs> ναι, δυστυχώ δεν μπορώ να τα αλλάξω. Είμαι δεν το βρίσκω, α πούμε. <laughs> Θα το συνηθίσει όπω το συνήθισα κι εγώ. Συνήθισε κιόλα να ζει κοντά σε μια γριά γυναίκα. Είμα... Α, το γεγονό πω παντρεύτηκα σε ένα χωριό δεν με ξανάνιωσε βέβαια 40 χρόνια πίσω. Α, ξέρεις την ηλικία μου. Μην μιλάτε για αυτήν. Προπαντώ σήμερα το βράδυ. Καλά, καλά. Δεν θέλω να σου φέρω αντίρρηση.

Θα δεις ότι κατά βάθος είμαι πολύ βολική. Όταν ξέρουν να με μεταχειρίζονται και εσύ θα ξέρεις. Άι, πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Καληγεδέση, πόσο κοντή φαίνομαι μπροστά σου. Δεν μπορώ πια να σε φυλάω στο μέτωπο σαν άδωτε. Έλα πάμε για ύπνο. Πού πας. Έρχεσαι μαζί μου. Σας συνόδευω. Μα δεν υπάρχει λόγος. Τώρα πια δεν φοβάμαι από τίποτε.

Γεια σου, γεια σου. Εδώ πιστεύω να φαντάζεσαι να με παίρνει και εσύ τα αλήθεια για καμιά γριά ξεκουκιασμένη. Με συγχωρείτε, <laughs> Στο δωμάτιό σου, παιδί μου, και να ακούσω να κλειδώνει και την πόρτα <laughs> σου. Στά σου, ένα λεπτό. Δεν θέλω να σε αφήσω έτσι σήμερα πρώτη νύχτα του γάμου. Σκύψε να σου δώσω ένα φιλιστό.

Πέρεε μυσέ πιοτίμιος, απόσα το φάνεσου. Ακουσάτε το έργο του Φιλιππερία.

Οι χαρές της οικογένειας. Μετάφρασης και αεραγιοφωνική διασκευή, Τίτσες τη Λιανέα. Στο ρόλο της κυρίας τυρπάν, η κυρία Κυβέλη. Έλαβαν επίση μέρος η καλλιτέχνε, με τη σειρά που του ακούσατε, Δέσπον Διαμαντίδου, κυρία Ντεμαζιέρ. Νέλη Μαρσέλου, Αντέλ. Αλέκα Παίζει, Ζακότ. Νέλη Αγγελίδου, Ούρσουλα. Μινάς Χριστίδης, Μασκά,

Τίτος Βανδής, Μπουλό Κάκια Αναλυτή, Μπάρμπαρα Δημήτρης Νικολαίδης, Δικηγόρος Αγγλάρ Γίτσα Βαλμά, Δεσποινής Σαρτού Και Σταύρος Ξενίδης, Διευθυντής Κλινικής Μουσική Επιμέλεια, Αργυρός Μεταξά Ρύθμιση ήχου, Στέφανο Ευαγγελίου Ράδιο Σκηνοθεσία, Μιχάλη Μπούχλη